Το παιχνίδι εκτό στην Τετάρτη, την ερχόμενη. Εάν καταφέρουμε να το πάρουμε, το λέω δύσκολο γιατί θα λείπει ο αρχηγό. Εάν καταφέρουμε να το πάρουμε, είναι η γερμανική ομάδα την Τετάρτη, δεν είναι παιδιά. Η μια γερμανική. Ε. Αυτέ οι δύο γερμανικέ πρέπει να τι κερδίσουμε οπωσδήποτε έξω. Για να μπορούμε να ελπίζουμε θετικά πλέον. Θα σα πω και κάτι που μου είχε εξομολογηθεί ο Χρήστο, θα σα τα πει και ο ίδιο αργότερα. Ότι όπω είναι η ομάδα φέτο, ακόμη αμοντάριστη, με 10 καινούριου παίχτε. Πρωτοφανέ αυτό, ε και φύγαν καμιά δωδεκαριά και ήρθαν 10 καινούργοι. Ε, θα είναι επιτυχία να περάσουμε παρακάτω. Είναι δηλαδή πολύ επιφυλακτικό. Εγώ πιστεύω στον Πανατινέκο. Πιστεύω θα περάσουμε. Τώρα θα γίνει παρακάτω δεν ξέρουμε. Εμπάσχετο η φετινή χρονιά είναι μια περίοδο προσαρμογή. Και να μην πετύχουμε πολλά πράγματα δεν μα χρειάζεται καθόλου. Η νέα μεγάλη ομαδάρα ετοιμάζεται. Και θα καλό περάσουν πάλι οι φίλοι μα από κάτω από το λιμάνι. Θα κλαίνε πάλι τα γαβράκια στο... Και εμεί μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε για να πάμε να δούμε. Είχαμε κάποιο πρόβλημα με τη μουσική. Ναι, ναι, ναι, με τη μουσική η μορφή. Από τα πολλά δεν. δεν... Τελειώσανε τα τραγούδια, ρε, φίλε. Τελείωσε η λατέρνα. Τελειώσανε. Εν τω τα ούτε τον ύμνο δεν βάλαμε. Κάνει. Τίποτα. Όχι. Υπάρχει. Βρίσκει τον ύμνο θύρα 13, ρίχνουν. Θα το ρίξουμε. Απλώ είχε τελειώσει ο ήχο για να τα πάρουμε από την αρχή και δεν ακούγονταν. Σωστά. Μάλιστα. Ωραία, βρέστε μόλι το βρίσκουμε να κάνουμε διακοπή να ακούσουμε τον ύμνο μα. Και μετά προχωράμε φυσικά. Περιμένουμε τα μηνύματα των παιδιών για να πούμε ότι. Απλά έξι μηνύματα ακουγόμαστε κανονικά γιατί δεν έχω ακόμα ναι. του φίλου μου έχουν απαντήσει ακόμα. Έχω κανένα δύο μηνύματα προ το παρόν. Ε, ελπίζουμε σε θύελα μετά από λίγο όπω την προηγούμενη εβδομάδα. Πριν προηγούμενη εβδομάδα φτάσαμε 100 μηνύματα. Προλαβαίνα... Πώ τα λένε, δεν προλαβαίναμε να, να τα λέμε. Το good enough μα τα άφησε. Αυτό ήταν. Δεν θέλω να. Δεν ξέρω τώρα πρώτα να δω τι ακουγόμαστε ότι είναι γκαραντί. Ε, δεν ξέρω, Γιώργο, Α, δεν κάναμε. Αν ακουγόμαστε καλά, ναι. θα μα το πούν τα παιδιά. Κάποιο άλλο θα μα στη στείλει. Απλώ ένα... να τα ακούσουμε πρώτα ότι ακούμαστε καλά, μετά λέω εγώ σε εσένα και σε μένα. Ε, ναι, ναι, ναι, ναι, Και να μιλήσουμε μετά από εκεί και πέρα. Εντάξει. Μπορεί να το τσεκάρει αν ακούσει. Τώρα αυτό περιμένω, αυτό περιμένω, mm -hmm. αυτό προσδοκώ. Να το δούμε όλα. Για να προχωρήσουμε. Είχα... Είναι... Εντάξει, δούλευε το και ένα μήνα σερή. Ένα μήνα φαντάζε σερή. Χωρίς να σταματήσει και τα Ε κάποια στιγμή είπε και αυτό ρε φίλε Να πάω και εγώ πάω διακοπές, <laughs> και, εγώ διακοπές. <laughs> και έκανε ρεκόρ νομίζω Έκανε ρεκόρ αυτή τη φορά <laughs> Λοιπόν ε, Ακουγόμαστε μια χαρά Άρα είμαστε ok να είναι καλά τα παιδιά Το μήνυμα από ο το... φίλος από την Αυστρία εκεί Ποιο. Ο φίλος από τον Βόλο <laughs> Δεν έλεγε πως να σε χάλασε Πλάκη όχι, τα όχι έτσι το λέω, το... Όχι, όχι το... δεν δε βλέπω μήνυμα από τον Βόλο Όχι είναι, είναι, είναι. Λοιπόν, Ο Αναστάσεις είναι από την δράμα. Είναι, είναι, και είναι, και ο φίλο το βόλο. Λοιπόν, και το ε... επόμενο είναι πάλι ο Αναστάσης Δεν έχω άλλα μηνύματα εγώ. Είναι, είναι ο φίλος. Α, ήρθε κι άλλα, ήρθε κι άλλα. Ε... Ναι, ο Βόλος Καλώ. Επειδή δεν ξέρουμε αν ακουγόμαστε ακόμα, ε. Δεν ξέρω, Γιώργο μου, επειδή. Τι, τι, αν δεν κάνω λάθο, τα θλιβερά γεγονότα την προηγούμενη εβδομάδα, το Σιβάν. Έκτοτε νομίζω δεν έχει στον αέρα. Όχι. Ε, και εσεί, και κοντά στην ηλικία και σαν άνθρωπο, κοντά Θα τα πούμε τώρα, θα τα πούμε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ε, περιμένω Δημήτρη. να βεβαιωθώ, αν και επειδή βλέπω να έρχονται μηνύματα, σημαίνει ότι μα ακούνε. Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Όχι, αυτό το αποφύλλω από το βόλο, τέλο. Είμαστε καλά. Λοιπόν, ε, συνεπώ, για το φίλο των Αναστάσι, τα είπαμε, που βιαζόταν και μα είπε η παιδιά, δεν είχε εκπομπήσει σήμερα. Αναστάση έτσι και μα την ξανακάνει. Κοπά να σου, ε! Πού γύριζε την προηγούμενη Παρασκευή. <laughs> <laughs> Περιμένουμε τι ε, δικαιολογίε, να δούμε τι ποινή θα σου επιβάλλουμε. Ναι, ήταν... δεν έστειλε κανένα μήνωμα, ας θες κάπου εδώ το απλά τον πειράζουμε. Έμαθα ήταν εκπομπή, λέει... Δύο ώρες. Ναι, ναι, βόμβα. Δύο ώρες, ναι, βόμβα. γιατί ήταν τη... το συμβούλιο ήταν, κάτω ναι, ναι, και ναι, ναι, ενώ ναι, ήταν να κάνουμε 7,5-8, καναμε κάναμε Δεν προλαβαίνω να διαβάζω τα μηνύματα, 100 μηνύματα φτάσανε. Ναι. παρότι κλείνει, εγώ. Λοιπόν, Απλώ είναι... θέλω να πει κάτι, εννοείται ότι δεν θα το ξεφάγει. Ναι ναι, ναι, ναι, ναι, θα το πούμε τώρα. Ε, Α πάμε πάλι το δεύτερο του Αναστάσει. Το δεύτερο μήνυμα λέει Καλησπέρα κύριε Γιώργο και καλή χρονιά. Χαιρετίσματα στο Στέλιο, στο Γιάννη και στην Ελένη. <σφελίως> Προσθέτω και στο Μόρτι γιατί τώρα ήρθε μόλι. Το ότι το Στέλιο γιατί την έκανε. Δεν την ακούει τίποτα. Συμπλήν, όχι να ξέρει. Λοιπόν, Αναστάσει πάλι λέει παιδιά, ακούγεστε μια χαρά. Συνεπώ προχωράμε και να πούμε αυτά που έχουμε να πούμε. Ε, μιλήσαμε για το μπάσκετ, μιλήσαμε για το ποδόσφαιρο, μιλήσαμε για τη βδομάδα που πέρασε. Είπαμε τα θεματάκια μα έτσι επιτροχάδιν. Για το μπάσκετ θα τα ακούσετε από, από το Χρήστο μετά από καμιά ωρίτσα. Μια μισή. και Για το ποδόσφαιρο τα είπαμε, για τον προπονητή μα τα είπαμε, τον καινούριο. Παρά το ότι όπω σα είπα εγώ διατηρώ επιφυλάξει, πρέπει να τον στηρίξουμε οπωσδήποτε. Να δούμε τι θα γίνει. Και αν γίνουν αυτά τα ωραία που περιμένουμε, ήδη ο Κασιγιάμα ε, μπορεί να παίξει. Πιθανότατα να παίξει την Κυριακή. Ε, ακούγεται για το Σισέ ότι μπορεί να γυρίσει και όχι μόνο να πει σαν παίκτης, αλλά να λάβει και πόσο στον Παναθηναϊκό. Να γίνει χορηγό. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Μακάρι να γίνουν. Αυτά θα τα δούμε βέβαια. Υπομονή. Για το θέμα του πρίγκιπα θυμάστε που αδειμονούσατε και λέγατε τι θα γίνει και τι κάνουμε και σα συνιστούσα υπομονή 15 μέρε. Πέρασαν 15 μέρε. Μα χαίρετησε και αυτό και εσεί Να κοιτάξουμε τι δικέ μα δυνάμει. Δεν μα χαίρετησε. Τώρα έχει αυτό που λέγει ο φίλο μα ο Ιδ για ορτάκια, Για ορτάκια, ορτάκια στον Τζάκαλη <laughs> Αγάπη και, και φιλιά Λοιπόν Τώρα όμως έχουμε και το, το μεγάλο μας θέμα Αυτό που Μας στενοχώρησε όλους Και νιώθουμε πάρα πάρα πολύ άσχημα Γιατί έφυγε ένας πολύ σπουδαίο Παναθηναϊκός Παράγοντας και αγαπητότατος φίλος Ο Δημήτρης Ομόρτος Ο Γενικός Αρχηγός Η είδηση του θανάτου του έπεσε σαν κεραυνός Είχαμε τον θάνατο του Νίκου του Σαμαρά Την προηγούμενη παρασκευή. Και ένα Σάββατο αργότερα, δε σε 8 μέρε, ήρθε η απώλεια του Δημήτρη του Μούρτου. Ε, στενοχωρήθηκα φάνταστα γιατί είχαμε μια πολύ καλή επαφή τα τελευταία 5 χρόνια. Τον είχαμε φέρει και εδώ στην εκπομπή, θα τον θυμάστε. Ένα ε, πραγματικό κύριο, ένα αγνό Παναθηναϊκός, ε, ένα εξαιρετικό χαρακτήρα. Ε, ε, ε, δημήτρη μου, αν μα βλέπει από εκεί πάνω, βοήθα τον παναθηναϊκό μα. Ε, ήταν πολύ πολύ θλιβερό εγώ όλο το πρωινό εκείνο που το διάβασα στην εφημερίδα. Μου έρθα και αναγνώσει στο κεφάλι κυριολεκτικά Νέος άνθρωπος ήτανε 54 54 ετών μόνο Δεν είχε προβλήματα Και ξαφνικά Τι Κάποια είχε... θέματα και είχε Οι καλοί πεθαίνουν νέοι ε. Κάποια θέματα και είχε Γιώργο ε. Αφού μας το είπε και κάποια Εντάξει ναι Ξύλο προβλήματα Δεν ήταν κάτι πολύ σοβαρό να πεις ότι κάτι έχει Όχι να πω Δεν είχε είναι... κάποια μα είχε όπως... μεστηρευτεί όπως ότι εγώ... τον έχει, έχει, έχει ε, βαρύνει Ναι ε, 500, ε, yeah, ε, yeah, βέβαια, βέβαια. Και είναι το yeah. μόνο πράγμα που του, του, του φωνάζει αν έρθει η μάση που το έλεγε η κόρη του κτλ. Την κόρη μου την έχω γνωρίσει. Yeah. Ε, δεν είχε δηλαδή το πράγμα που είχα εγώ για παράδειγμα και τόσοι άλλοι με μπαλονάκια, με καρδιές με εγχειρήσει, δεν ξέρω, Ο άνθρωπο δεν τα έχει αυτά και γι' αυτό μα ήρθε. Κεραυνό. Εντάξει, προβλήματα έχουν όλοι. Όλοι σήμερα. Κάτι έχουμε. Τέλο πάντων, ε, ο Θεό να τον αναπαύσει ας είναι εκεί ψηλά να μα βλέπει και να μα προστατεύει. Όσο μπορεί και εμά και τον παναθυμιακό μα. Για μένα επειδή εντάξει, το λίγο που το γνώρισα και το, τα πολλά που έχω ακούσει ε, Για μένα από τις πρα, απώλειες Απόλυα. με άλλα Μεγάλη απώλεια Δεν ξέρω τι μπορεί να εννοεί ο κάθε φίλος Εντάξει πολλά παιδιά ακούνε από την επαρχία, από το εξωτερικό δεν το ξέρουν Την γλυκύτητα του ανθρώπου, τη σοβαρότητα, την προσωπικότητα του ανθρώπου αλλά εγώ θα μείνω στο τι είχε προσφέρει και το... τι ήθελε, προσφέρει. Και ήθελε ακόμη να προσφέρει. Πάρα πολλά. Αυτό, Αυτό το αυτός κινούσε τον Παναπνευμαϊκό Δεδομένο ότι ο Μακρόπουλο. Λόγω ηλικία του άνθρωπου ε, δεν μπορεί, κουράζεται εύκολα, δεν μπορεί να τρέχει παντού. Έτρεχε ο Δημήτρη. Έτρεχε από του άνθρωπου παντού. Και μια φορά κάτι πει να πει ότι θα παρετηθεί και τον έβαλα πώ θα ρωτήσω, μην κάνει καναστείο και παρετηθεί. Θα παίξουμε ξύλο, του λέω. Δέκα πριν πεθάνει. Ε. Γιατί είχαμε δοθεί εκεί τι μέρε των Χριστουγέννων. Και είχα κανονίσει να πάω να τον δω. Την επόμενη εβδομάδα Παρασκευή Τον παίρνω τηλέφωνο Ναι έλα είμαι στο γραφείο μου εντάξει ε, Πηγαίνω γιατί ήθελα και άλλα πράγματα Του είχα ζητήσει να μας δώσει Ελευθέρας Για διάφορα αθλήματα Για τους φίλους μας για, με κλήρωση Και μου είπε όσα θέλετε Έλα μου λέει από το γραφείο πάω εκεί Μου λέει η κοπέλα μόλις μπήκε μέσα σε συμβουλίο Γυρίζω πίσω Και από εκεί δεν το ξαναείδα Τέλος πάντων. ας αφήσουμε τα θύματα. Όχι, πέντε πραγματάκια. Όχι, δε, το θεωρώ ε, ε, ένας ναι. άνθρωπος όπως το λέει πολλοί να το πούμε και εμείς το ξύλινο ότι πεθαίνει όταν το ξεχνάνε. Τιμή στη μνήμη του είναι αυτή. Ναι, λέμε πέντε πραγματάκια, ε, ωραία παναθηναϊκά. Θεωρώ ότι και εκεί που είναι και να μπορούσε να, να, να, να μασάκω και τα λοιπά, δεν θα το θεωρούσε κάτι κακό. Να ακούνε, τα, να ακούνε κάποιοι φίλοι να καταλαβαίνουν ποιοι είναι οι πραγματικοί Παναθηναίκοι αυτοί που αγωνίζονται αφιλοκαιρδός και όχι με μεγάλους μισθού μέσα στη, στην ΠΑΕ Μπράβο. και στην ΚΑΕ και δεν ξέρω που αλλού παίρνουν το μισθούλι του και δεν ενδιαφέρονται για τίποτα και να, και να, και να το χοντρύνουμε και λίγο, να το λίγο βέβαια. μια που η, η, η, η ώρα είναι για συζήτηση Παναθηναίκος δεν είναι αυτός που για λόγω του εγώ και για του και για, του, του, και για ναι, την υστεροφημία του, και για την ψυχή τη μανούλα του, ή για το πάθο του να πατήσει τον άλλο στο κεφάλι σαν άλλο Στάλιν, ή σαν ε, να καταφέρω να ακουστώ, να κρεμαστώ σε μερίδε. Ναι, ναι, ναι, ναι, θα ναι, κάνω ναι. καλό στον ναι. Παθηναϊκό. Ναι. Θα είμαι ο πακετάς που θα βοηθήσει τον Παθηναϊκό να του πάει μπροστά, ή είμαι ο, θα είμαι ο πακετάς που θέλω τον κόσμο δίπλα μου γιατί έχω άλλα θέματα, αλλά βοηθάει και τον Παθηναϊκό. Ναι. Βλέπε πολλού, αν και εμεί δεν είχαμε τέτοιου πολλού σαν Παθηναϊκό. Ε, Παθηναϊκό ήταν αυτό. Παναγκός ήταν αυτός που αγαπούσε ε, αυτός την, ομάδα, την ομάδα που ήταν από τα λίγα που είχε έδινε ό,τι είχε έστω την ώρα του έστω τις πέντε δραχμούλες που είχε στην τέμπη του Την ώρα μας, μόνο, ναι. μόνο την ώρα που δίνουμε κανένα δεν δίνει έχω, μόνο δίνει ώρα, Γιώργο μου δεν δίνει, δίνει κανένας ώρα ε, Το τι λεφτά που λέει ο λόγος έχουν χάσει τα παιδιά που τρέχουν τον εστέγη στον καταλάβο παπατάσεις και δεν μιλάμε για χορηγίε, μιλάμε από τα καθημερινά. Μην το συζητά. Άσε και τι χορηγίε πάλι. Ναι. Ναι. Δεν μπορούν οι ναι. στον Παναθυλακοί και τρέχουν τα παιδιά τα άνεργα. Μπρο. Δηλαδή είναι ένα τα μαλλιά. Άρα, άρα όχι, είναι και αυτό. Όχι εσύ. Ναι, είναι είναι <laughs> και αυτό. Και εγώ έχω δουλειά. Έχω όχι δουλειά. τα μαλλιά σου λέω. Α, εντάξει. Τα μαλλιά. Α, θα τα βάζακι. εκεί. Ε, μα, αυτό δεν λέμε. <laughs> Μια μέρα τι είπα, κάτι είπα. Δεν κερδίζω ρε παιδιά, κανένα λαχείο έτσι, κανένα. Πώ τα λένε, εγώ δεν παίζω βέβαια να πιάσω ένα χοντρό, κατρόεκατομμυριασμό να δώσω 10 στο Παναθηναίκο πάρτε ναι. τα ρε για το θα μου πεις θα δώσεις 10% απ' τα εκατό δεν λέμε τώρα <χι>: «Λέμ, ας, ας άρ, βρω 20 να δώσω τα 10. Δεν και, και πάλι αν το κίνητρό σου Γιώργο είναι Και εδώ είναι η συζήτηση που κάνουμε Το κίνητρό σου είναι να ακουστείς Όχι, Πουσουνέλος καθώς. Ή, Όχι, θα ή μόρτι, μόρτι το ένα το άλλο ο, Αυτό ο, ο για μένα χαρεί. χάνει όλο, Όλη την ουσία Ευαι. Γίνεται ένα Ευαι. ρομποντικό πράγμα Ο κόσμος όμως... μας ξέρει Μόρτι Ξέρει ότι εμείς παλεύουμε για το Παναθμικό Δεν χρειάζεται ε. να ε. Ε. Δεν υπάρχει Α, λέω, την κίνηση. Αν ήταν η κίνηση αυτά τα δέκα να τα για. Να τα δώσω και χωρίς να το μάθει κανένας εγώ μπορούσα να βλέπα σε αυτό το πανελίω στο πανελίο γιατί μιλάω για ένα πράγμα που γίνεται. Δεν λέω να κάνω μια υπεργηπε δάρα, ένα κοινούριο στην στη λεπτόλεξάντα. Πράγματα δύσκολα, λέω για πράγματα που γίνεται. Μπορούσα να βλέπα με δικά μου λεφτά, να είμαι ο γιο του πακέτα. Ανάθεμα του υποπληστέ που είναι μπράβο. και να βλέπα στον πανελίνιο, Παιδάκια να πηγαίνουν τι πράσινε φόρμα να τρέχουν στο ταρτάν, να μπουν ακόδιο, να καπέζουν μπάσκετ. Στο πανελίνιο, με δικιά μου, έχοντα αγοράσει εγώ το χώρο, μπορούσα <συμή> και να μην <συμή> <με> ξέρει <συμή> κανένα. <συμή> και να πίνω το καφεδάκι μου και να βλέπω τα παιδιά να αγωνίζονται. Αυτό μπορούσα να το είχα. εγώ. Πήγαινε, είχα πει κάτι και το είχα πει και, στο Δημήτρη, <συμή> <συμή> και στον Δημήτρη, τον Μούρτο. Υπάρχει μια λύση για τον Παναθηναϊκό εύκολη, αλλά ποιο θα την κάνει που θα αρχίσουν να τσινάνε όλοι. Έχουμε ε, ε, <συμή> το καλή μάρμαρο Εάν μετακινηθεί η νότια πλευρά 50 μέτρα πιο πέρα, 5 στρέμματα δηλαδή. Ε, Συγγνώμη, μισό στρέμμα. Μισό στρέμμα. 220 πέμματα. Και να του δώσει τηλεοφόρο. Ξέρει τι είπα εδώ χιλιάδε εκεί, 100.000 θέσει. Όλα τα να μπει σκυλή να κατουρήσει. Αν το ξέρει αυτό το λόφο Τουρα. εκεί που λε, γιατί ναι, ξέρω πολύ. Ναι. Μπράβο, δεν αφήνουν, δεν ναι. αφήνουν ναι. να μπει σκυλή <laughs> να κατουρήσει. Θα πίσουν και το πάθιο λεφόρο. Θα χαθεί ένα στρέμμα πράσινο και θα το του δώσει εδώ πέρα 11. Αν μη τι άλλο, δεν είναι εύκολο. Για να σε επαναφέρω στι ράγε. Αν μη άλλο. Δεν είναι δική μου σκέψη, την είχα διαβάσει εδώ και 20 χρόνια. Δεν είναι εύκολο. Δεν δική μου σκέψη. Λοιπόν, α πάμε λοιπόν στα μηνύματά μα και θα δούμε τι θα κάνουμε παρακάτω. Ο φίλος από το Βόλο μας λέει ακούγεστε άψογα μάγκες μόνο που εσύ δεν είσαι άψογος γιατί μου γράφει. πως θα είπαμε, τα γκρίκλει στα οποία αντιπαθώ. Αν θέλεις παράκληση θερμή είναι να χρησιμοποιήσεις τη γλώσσα μας. Και εσύ και όλοι οι φίλοι. Οι περισσότεροι έχουν συμμορφωθεί εντό παρενθέσεως. Ναι, ναι. εισαγωγικών έχει γιατί στην αρχή από του 9 μου γράφαν γκρίπλυ και σήμερα μου γράφει μόνο ένα. Μήπως έχουν πού... μάθει από τον Καζέτα όμω. Να <σχεδί> τους τσιτώσω εγώ. <σχεδί> τον πού... ξέστηκαν, και τον Καζέτα ξέρει τι κάνει, Και το παίζει κουσουνέλο κι αυτοί. Βάζουν όλοι ναι. ελληνικά, δεν πάνε να γράψουν. Μήπω έχουν μάθει. <σχεδί> ε, εγώ το χαίρομαι αυτό το πράγμα και πολλά παιδιά μου πάνε ευχαριστούμε που μα έκανε αυτή την υπόδειξη. Γιατί πραγματικά γιατί να αφήνουμε τη γλώσσα μα για μια τεχνητή γλώσσα που δεν καταλαβαίνει κανένα. Τέλο πάντων. Πάμε παρακάτω. Ο Βασίλη Αθανασίου, μια χαρά ακούγεστε. Χαιρετίσματα από Λίτζ, Αγγλία. Τι μου θυμίζει τώρα. Η Λίτζ είναι ο μάδαρα μου στην Αγγλία. Τι μου κάνει τώρα. <laughs> Αυτήν αγαπάω. Τι δεν ο... ναι, ναι, μα θυμίζει που τι δεν έχω πάει θυμίζει. ποτέ. Ποτέ δεν έχει πάει. Okay. Στο Λίτζ δεν έχω πάει. Δεν χρειάζεται να πάω. Στο δεν έχω Να πάει. μου λείπει. Όχι, ναι, είναι όμορφη. Ε, το Λονδίνο ειδικά είναι. Πήγε ο πατέρα μου τότε που έπρεπε, το 71 εμένα γιατί μου φτάνει. Α. Α. Ωραία, Βασίλη. Ε... Σου επιστρέφουμε τα χαιρετίσματα και σε παρακαλούμε να, να είσαι σε επαφή μαζί μα. Κάθε παροσκευή αν ναι, το δεν είναι τόσο δύσκολο άλλωστε. Εμεί θέλουμε την επαφή για να μπορούμε να λέμε τα θέματα μα του Παναθηναϊκού, δηλαδή τα θέματα. Και οτιδήποτε σα ενδιαφέρει ιστορικά και στατιστικά, εδώ είμαστε. Στείλτε το μήνυμά σα και ρωτήστε ό,τι νομίζετε ότι δεν ξέρετε ή θέλετε να μάθετε. Εάν το γνωρίζουμε, αν το θυμόμαστε, να το πούμε επιτόπου. Αν όχι, με μία σημείωση και το λέμε την επόμενη εβδομάδα. Ο Κώστας λέει όλα καλά μάγκες Άργος 13 <σομίως> Να σε καλά ρε φίλε ε, Μόρτι δεν πιάσαμε ήχο ακόμα Άμα θέλεις να το Λοιπόν σταματάμε για να ακούσουμε τον νύμρο. Έγινε Έτσι <σομίως> Επιστήρια ελληνικά, όποιο μεγάλωσε, είπε yo τρανινό, μαγό. Τα σύγχρονα τη σέστησε, είπε να, είπε, είπε να, είπε να, είπε να, είπε να, είπε ore pa to ti yine varda Για ya por so alto y dirí mi sin el amor oh yo me ganó sin logos vivió otra Τη Δε δι δι δι δι δι δι δι δι δι δι ο ο Φίλοι μου, ε, επανήλθαμε ε, με τον πρώτο ύμνο του Παναθυναϊκού μας που είχε γραφτεί εκεί του 1947 από τον Βέλλα, το τον Γιάννη Βέλλα, το συγχωρεμένο και τον ε, τραγουδίσε τον πρώτο τραγουδί ο Κόκκινο. Ε, θα έλεγα Μόρτι να τον αφιερώσουμε στο Δημήτρη το Μούρτο αυτό τον ύμνο. Και οτιδήποτε άλλο θα βάλουμε αρκετά τραγούδια απόψε, παναθηναϊκά, κυρίω για τη μνήμη του Δημήτρη Μούρτου. Αλλά και για να τα ακούσουν οι φίλοι μας που πολλά τα ξέρουν. Όσα από αυτά θέλετε είστε πρόσδεκτοι με ένα στικάκι εφόσον δεν έχουν δικαιώματα, δεν απαιτεί δικαιώματα η ΑΕΠΗ, τα ξέρουμε ποια είναι, μπορείτε να έρθετε εδώ, θα δώσουμε. Ειδικά ναι, τον ύμνο τη ΣΥΡΑ 13 φυσικά ο Χάρης ο Παπαδόλου το έχει δώσει για να το πάρει όλο ο κόσμο. Νομίζω Γιώργο μου ότι κάποιοι θα δυστυχώ, όχι χέρια κακά, θα γελάνε από το πίσω πίσω. Αυτά τα τσακάλια θα περιμένει από τον Γιώργο και από τον Μόρτι, τα έχουν, το έχουν, έχουν κάνει πενταράκια. Α, μακάρι. μακάρι. Θυρα, τον ύμνο τη ΣΥΡΑ 13 δεν τον έχουν. Μακάρι. Τον ύμνο τον πρώτο δεν τον έχουν. Καλά. Σίγουρα. Καλά. Τα, άλλα, τα άλλα ναι. Δεν ξέρω. Μακάρι τα παιδιά, εντάξει. Έγινε. Λοιπόν, ο Βόλος λέει γιατί μου αρέσει γιατί ο Γκρίκλης πάλι η φιλέ η Ολυμπιακή είναι μόνο για φάπες αδερφέ <χι> καλώς αλλά τα θέλω στα ελληνικά ε. ο Δημήτρης λέει καλησπέρα κύριε Γιώργο και στον μορτι. επίσης είναι εδώ και ο, ο Γιάννης με την Ελένη ο οποίος γιόρταζε κιόλας και το ευχηθήκαμε και τα χρόνια πολλά το είχαμε ξεχάσει και αυτό δεν <χι> αρμέρες λοιπόν. κάνουμε. Ε, ωραία πάμε εδώ ο Γιώργο, ο συνονόματο, λέει Γεια σα, παιδιά, να σα κάνω μια ερώτηση. Οι εκπομπέ πότε και πού βγαίνουν γιατί την ώρα που τι κάνετε δουλεύω. Χαιρετίσματα από κατά πράσινο ρέθμινο. Α, χορεύω το ρέθμινο. Φαντάζομαι ότι κάτω και πηγαίνω να τη Σουπερ. Λοιπόν, ε, η εκπομπή η δική μου, η πράσινη κερκίδα του Ενιέου, είναι Παρασκευή 7.30 με 9 και ακολουθεί ο Χρήστος ο Μπασχετικό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν εκπομπέ Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθο. Τετάρτη ή Πέμπτη. Και, α, ή Τετάρτη, ή πέμπτη. Ναι, ή και, τετάρτη και Πέμπτη. Πάντως Δευτέρα Τρίτη είναι σίγουρα και, και Πέμπτη ή Και τετά... ή, ή Πέμπτη και τις Δύο Σίγουρα ανάλογα Αν ναι, παίζει ναι, ναι. το τρυφίλι μας όπως αυτή την εβδομάδα Μας τάπωσε το τριφύλλι Παίζαμε μία με τη... Με τον Ντεμέκ τρυφίλι κάτω ναι, ναι, ναι, ναι, και ναι, ναι, μία ναι. χτε με τη Μάλαγα, μα τίποτα. Από την προηγούμενη Παρασκευή που είχε πει και ένα παιδί να έρθει εδώ για να βρει και η στήρα κλπ και, και το είχαμε δώσει ραντεβού κάτω, δεν έγινε εκπομπή λόγω τη. Ναι, δηλαδή, όπω έχει ναι. αγωνιστική υποχρέωση. Και θα ήρθε το παιδί από επαρχία και δεν μα βρει και άλλα, τι να κάνει, αυτά τυχαίνουν. Το βασικό είναι στο φίλο τώρα που από ό,τι καταλαβαίνω που είναι η πρώτη φορά που συντονίζεται. Ενημερώνουμε τον κόσμο που δεν το ξέρουν τα ζωντανά, δεν το ξέρουν ότι και η K 13 εκπέμπει. Ε, κάνουμε για ένα like στο facebook μια που είσα στο λίτου ίντερνετ Εντάξει έχουμε φτάσει ήδη τα 3,5 χιλιάδες Τα οποία 3,5 πάει να πει άλλη το συγνωστή κτλ ναι. αυτό, αυτό κοιτάμε να, να, γίνει, να ενημερωθεί ο κόσμος ότι υπάρχει Αυτή η κίνηση Ο, ο Μάνος λέει Ρε Μάγκες τώρα το είδα Καλά από την 35 πήγατε δίπλα στο VIP mm. Χαχαχά χα, λέει τώρα το είδα Τι εννοεί ε, τώρα το παιδί ξύπνησε. Από την 35? Νόμιζα ότι μιλάει στη, σε καλαφιλαράκι του. Εντάξει. Μπορεί αντί να γράψει σε, στο chat πουθενά, Ρεγράφτε σοβαρά μηνύματα να καταλάβετε τον <laughs> κόσμο. Ρεγράφτε δηλαδή. ό,τι θέλετε ε, να εγάλω. μάθετε για τον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι ο σκοπό μα. Τώρα τι εκπομπή γι' αυτό τώρα έγινε. Είδα, τώρα. Ναι. Αυτή η εκπομπή έγινε ειδικά για να μα θυμίζει την ιστορία του Παναθηναϊκού. Να χτυπάει τα ψέματα του Ολυμπιακού και να μα δίνει λεπτομέρειε για οτιδήποτε χρειάζεται. Και όχι μόνο για τον Πανατνακού, γενικότερα για το ποδόσφαιρό μα, το παραγκόσφαιρό μα για να είμαστε ακριβέστεροι. Και ο Αντρίκο λέει, χαιρετίσματα από βοτανικό. Κότε, <laughs> κότες, κότες πυραιότε <laughs> Ο Αναστάση που επανέρχεται λέει, δεν λιποτάκτησε ποτέ, στρατηγέ Μούρτο, καλό ταξίδι. Από το πανό τη θύρα 13. Αυτά τα, τα συνθήματα που γράφει θύρα 13, τα πανό, έχω μαζέψει ξέρετε πόσα. Από το, το 1960 περίπου. Τα έχω κάνει είναι. μια συλλογή, αν μπορέσω να τα βγάλω με ένα βιβλιαράκι, με όλα τα συνθήματα που έχουν γράψει. Είναι ποιά. απίστευτα, είναι απίστευτα. Α, το, θέμα... Α, το θέμα είναι, Ρε Μάγκης, να το ακολουθούν της ζωή σας αυτά που γράφει. Γιατί κι άλλοι γράφει σούλα, αγαπάω και μετά πάει και το σβήνει. Μετά από εδώ και να το Έχει αλλάξει, έχει αγαπήσει κι άλλοι. Τι θα κάνουμε. Ναι, ρε φίλε, αλλά το τριφίλι δεν φίλε Το τριφίλι είναι άλλη ιστορία. Δεν το παλμίσε ποτέ. Το γράψε, ζήσε μαζί του. Μην το γράψε. Εδώ ο Μιχάλης είναι επιθετικό κατά του Δουβλάκη. Δεν ξέρω γιατί. Πε του να παρετήσου έχει τσίπα. Έλαιο Δερμάγκε ένα πικερόλ δεν έβγαλε ρε παιδιά, τα είπαμε και πάλι θα σα τα πει και ο Χρήστο ο οποίο είναι ειδικότερο πολύ καλύτερα από μένα σήμερα. Βέβαια. Έχει ομοί, έχει ομοί. Βέβαια. Η ομάδα είναι υποκατασκευή. Είναι σε ροντάρισμα, είναι καινούργια. Μπήκανε 10 καινούργοι υπεύθυνοι. Δεν είναι αστεία αυτά. Έχει παιδιά άλλη ομάδα να αλλάζει, να κρατάει 2 από του 15 και να έρχονται άλλοι 10-12 καινούργοι. Λοιπόν, γιατί είστε τόσο βιαστικοί, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Είναι, είναι όπω πολλέ φορέ την ώρα που χάνουμε με 5-10 πόντου και φωνάζουν κελά, ω, ω, ω, ω. και μετά μόλι κερδίσουμε σηκώνονται τα πόδια και πανηγυρίζουν όλοι Δεν είναι έτσι ρε παιδιά υπομονή θέλει και στήριξη η ομάδα τίποτα άλλο Νομίζετε ότι δεν θα ξαναγίνει η αυτοκρατορία Α μην γίνει φέτο Από το χρόνο θα τα πούμε σίγουρα πια Μη φοβάστε τίποτα Μη μεμψημυρίτε Στηρίζετε την ομάδα Αν δούμε το παιδουλάκι δεν τα πάει καλά Δεν μπορεί να τον κρίνει σε 10 αγώνε Αν δούμε δεν τα πάει καλά όλο το χρόνο Πρώτα θα του πούμε σηκώφυγε ο Βόλος έγινε αδερφέ εξ απόλυτο δίκιο για... μιλάει για τον Γκρίκλης μπράβο ρε φίλε χαίρομαι όταν ακούω τέτοια παιδιά πανακόζ χαιρετίσματα από Σέρες από τα Σερας τας, περι... τας Έτσι ένας φίλος Σεραίος με την ευκαιρία μου είπε ότι παλιά λεγόταν η πόλη λεγόταν Σερας τα Σερας και εγώ τρελάθηκα ε, ένα, ε, άκουγα που λέγανε στα σέρας στα σέρα και νόμιζα ότι είναι οι σέρες των σερών τα σέρας, λέει όχι ήταν είναι τα σέρας, έτσι τα παλιά από τα παράξενα που έχει η γλώσσα μας ο Μίχος λέει Μόρτι πείτε και τίποτα για την Κυριακή στα Γιάννη, να τι θα γίνει, θα έρθετε από κάτω, Μιχάλης οργανωμένα φίλε δεν έχω ακούσει κάτι δεν έχω ακούσει κάτι να γίνεται όλο και κάποιος, ό, όλο και κάτι Κάτι θα, θα γίνει, θα σου, ε, με, Μετά στην επόμενη εκπομπή, είσαι... Αν, είσαι online, είσαι... αν είσαι online, θα τα ακούσει. Ισυτήρια δεν μα δίνουν πάντω, έτσι. Κανονικά όχι. Ως... Λοιπόν, Ζάκινθο Κλάμπερ. Εμεί δεν είμαστε κατευθυνόμενοι οπαδοί, είμαστε ακρευνεί παναθυναϊκοί, πάντα στο πλευρό τη ομάδα. Έγραφε κάποτε μια μικρή κορνίζα στο γραφείο του κυρίου Δημήτρη. Τεράστια απώλεια ενό σπάνιου εν γέννη ανθρώπου. Τα χαιρετίσματά μα από τη Ζάκινθο Παλικά. Για Νίκο ας το μήθος πια για το, το Δημήτρη το Μούρτο γιατί μας φωνάει αυτός ο χαμός ο Αλέξανδρος από την Κρήτη εδώ συγγνώμη Γιώργο μου θα ναι. διαφωνώ λίγο και με την καλή εννία φωνάει μοδε, ναι, μοδε. Πονάει αλλά θα το συζητάμε, θα το μνημονεύουμε θα, το θα λέμε μοδε. πέντε πραγματάκια και μακά να ήταν και κάποια παιδιά από τον Νεριστέχνη που ήταν πιο κοντά να βοηθούσαν στην ολοκλήρωση της αναφορά στην προσωπικότητά του, γιατί όσο και να είναι εμεί είμαστε προστασματικά, και θα το συζητάμε και και πρέπει να το συζητάμε. Πονάει αλλά θα μιλάμε. Τον είχα γνωρίσει. Το κάτω κάτω δεν είναι κάτι το οποίο, δεν είναι, είναι κάτι το θλιβερό και... Εμένα με πονάει, συνειδητοί, όσο το πονάει. Το γνώρισα όταν είχε τον Καλαφάτη, εδώ στον Παραόντα. Προ. Άρα, πολύ ωραία πράγματα αυτά που λες Δεν είναι ωραία να τα μάθει ο κόσμο. Από... Δεν είναι καλό για τον εκτυπώντα. Λέγε... Κάναμε μια πολύ καλή φιλία. Τον εκτιμούσα και με εκτιμούσα. Συναντιόμαστε, μιλάγαμε. Που είχε πολλά, ο άνθρωπος, είχε ε, κάνει τη γιορτή εννοεί στο ναι, Βαραόντα, μπράβο, τότε ναι, που. που... Προπενταετία Τότε oh. που είχε ιδρύσει το, το, το σύνδεσμο του Καλαφάτη. Όχι, oh, oh, oh, μου τώρα. Και πήγαμε εκεί, εγώ εκείνη oh. την εποχή έκανα εκπομπή ε, στην τηλεόραση. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Α, με τον δεν, άλλο τον. Ναι, τον τους ξέρω, δεν του ήξερα, δεν οι άνθρωποι. Μου, μου ζήτησαν να πω δύο λόγια για τον Καλαφάτη, για τη ζωή του. Μου το τον Μούρτο και από εκείνη τη στιγμή, γίναμε φίλοι και τον αγάπησα πραγματικά αυτόν θα είμαι παρακάτω. Ο Αλέξανδρος από την Τρίτη λέει, παιδιά, τι γίνεται με το ΣΙΣΕ, αλλά κυρίω τι γίνεται με το Βίντρα, θα τον ξεφορτωθούμε επιτέλους. Εμείς δεν μπορούμε να τα ξέρουμε αυτά, η διοίκηση προχωράει από ό,τι φαίνεται, άλλοι τον θέλουν, άλλοι δεν τον θέλουν, Εντάξει, απόψη του καθενός. Με το ΣΙΣΕ κάτι κινείται, αλλά δεν ξέρουμε Κοίτα, τι από εμείς. Γιώργο, κακά τα ψέματα. Αυτή η συζήτηση έχει πάρα πολύ ζουμί. Ε, από την άλλη, να μην απαντάμε και να πηγαίνουμε στην επόμενη, συζήτηση, στην επόμενη ερώτηση, ούτε <σοπό> και αυτό είναι σωστό. Δεν μπορούμε εμεί να ξέρουμε τι γίνεται. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ε, πολύ μεγάλη, ε, μπράβο. Αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται από πίσω. Ακούμε. Δεν είμαστε μέσα στα πράγματα. Εντάξει, <σοπό> ότι <σοπό> <σοπό> <σοπό> ο, ο Βίτερα θα, θα φύγει, θα φύγει. Θα φύγει, ναι, σίγουρα. Αυτό έτσι. είναι το, είναι ε. το κρατούμενο. Για το άλλο είναι το θέμα. Το άλλο είναι το θέμα, βέβαια. Αλλά ακόμη πρέπει να περιμένουμε λιγάκι. Ο ανώνυμο λέει τι γίνεται τελικά με το θέμα διαμαντίδη. Δεν ξέρω αν βγήκε η ιατρική. Η... Το λέει, Αστράγαλος 15 μέρε να του τεφόναξε ο Χρήστο μα πει. Χρήστος ή θα ή θα... περίμενε λιγάκι, ναι, ρε φίλε, ναι, Κράτα ναι. μια κάβα εκεί. Σε λίγο θα αρχίσει ο Χρήστο την εκπρόσωπο. Α, Κατά τι 9 θα τα πει αναλυτικά ο άνθρωπο. Γιατί είναι μέσα τα πράγματα αυτό και ξέρει πολύ καλύτερα από εμά. Ο Γιάννη αδέρφια χαιρετίσματα από Εδιψόβορια έβρια. Αύριο ο τάφο πρέπει να είναι κόλαση όπω κάθε φορά. Θα είναι. Γιατί, γιατί να μην είναι εδώ. Έχουμε αγωνιστική διαστηριότητα. Χαθήκαμε λίγα για αυτή την εβδομάδα που δεν ήμασταν στι επάρξει. Ε, ήταν και οι διακοπέ λόγω χριστουγέννων τώρα, των εορτών. Θα τη μαζέψουμε τώρα ναι. μετά το διάλειμμα, να τη μαζέψουμε λιγάκι. Θα δούμε τι είναι. Ο Πέτρο. Καλησπέρα. Θέλω να πω πάρα πολλά, αλλά δεν θέλω να κουράσω. Δεν μα κουράζει καθόλου, φίλε Πέτρο. Δεν μα κουράζει καθόλου. Να μα λες ό,τι θέλει. Ε, σας ακούω και μπράβο σας για τη φρασεολογία που χρησιμοποιείτε Με το site Green Zone τόσο πολύ τους ενοχλεί και έβγαλε ανακοίνωση Ο ΨΑΤ Ψτ Ε βέβαια μάλλον τόσο πολύ θα τους ενοχλεί Μάλλον τόσο πολύ θα τους ενοχλεί όπως το Ξέρω δεν έχω διαβάσει τι γράφουν τα παιδιά εκεί Αλλά ε, παναθηναϊκά μιλάνε Μιλάνε όπω μπορούμε να μιλάγαν όλοι. Αλλά δεν του βολεύει. Είχαμε μια επαφή, επαφή. ξεκίνησα από τα παιδιά. έρθαν σε μένα μου ζήτησαν βοήθεια να του δώσω διάφορα στοιχεία για τους τίτλους του τίτλου του Παναφνα και διάφορα αλλά. Του βοήθησαν στον απολούσα και έχουν ανοίξει αυτό το site και μιλάνε από να θενέκα, λοιπόν να ένοχείται κάποιο κασίλα μα. Εμεί λέμε την αλήθεια του παθνέικού μα και αυτή και εμεί και όλοι οι παναθανοίκη. Δεν έχουμε καταφύγει στο ψέμα ποτέ αυτά με ρώτησαν την προηγούμενα στα παιδιά, ο Γιάννη και Ελέγει, τι έχουμε κάνει αν έχουμε κάνει, έχουμε κάνει κάτι μικροπτέσματα. Και είπα ένα-δύο από αυτά. Όλα όσα τα δύο μεγάλα θέματα που μα κατηγορούν είναι τα λουλούδια που αποδείχτηκε ότι ήταν παραμύθι κανονικό και η άλλη βλακεία του είναι το Γουέμπλι. Καθαρή βλακεία. Από εκεί και πέρα ο Παναθυμιακό είναι η καθαρότερη ελληνική ομάδα. Ακόμα και μικρέ ομάδε έχουν κάνει πολύ χειρότερα. Όσο για αυτόν που έχει φύγει μπροστά και παίρνει το βραβείο άνευ συναγωνισμού, ξέρετε ποιο είναι. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Ο Νίκο λέει πώ λέγεται μάγκε στο τραγούδι. Αυτό, αν είναι αυτό που άκουσε προηγουμένω, τον ύμνο αν ναι. είναι ο πρώτο ύμνο του Παναθηναϊκού που γράφτηκε από το συνθέτη, ο συνθέτη ήταν ο Γιάννη Ωβέλλα. Είναι ο πρώτο ύμνο που γράφτηκε το 47 ή 48 κάπου εκεί. Και ήταν ο, ο ύμνο κάπου 15 χρόνια, δεν είχε γίνει πολύ γνωστό όμω, λίγοι τον ήξεραν, μέχρι που γράφτηκε ο άλλο του Οικονομίδη και του Μουζάκη το 62. Με το βοιατζί και έγινε ο επίσημος εμείς της ομάδας Υποθέτω ότι αυτό ρωτάς φίλε έτσι. Τα βόρεια λένε Για, για συσέπιτε μάγκες ε, Αυτά είπαμε προηγούμενες Καλά δεν είπαμε για τίποτα, τίποτα Απλώς δεν δεν και για επειδή τίποτα. Είναι, λοιπόν, Έχει εννιά έχει ε, δόση σπέκουλα Μία δόση τρέλα ε, Παράνοια κτλ. τα λοιπά. Είπαμε κάτσε να κάτσε να δούμε Ακόμα η ρουλέτα γυρίζει που θα κάτσε η ε, ε, Κάτσε πολλή, λιγάκι νωρίς, αλλά έχει πολύ, έχει πολύ ψωμί αυτή κούδε γι' αυτό. Πολύ. Λοιπόν, ο Γιάννη από το Γέρακα, στέλνει ένα μεγάλο μήνυμα, το οποίο θα δούμε γιατί νομίζω ότι αναφέρει αρκετά πράγματα. Ε, καλησπέρα κύριε Γιώργο, καλησπέρα στο Στέλιο, στο Γιάννη, την Ελένη, από το Χαϊδάρι και στον Μόρτι. Τώρα τι να σου γράφω κύριο Γιώργο ότι γίνεται στο Παναθηναϊκό σε δύο-τρει μήνε τι άλλε ομάδε γίνεται σε 5-6 χρόνια. Αλλαγέ προπονητών, τρει μηνε στις αλλε ομαδε γινεται σε 5 φέτοτε και ακόμα δεν φύγαν τα Χριστούγεντα που λέει ο λόγο. Ε, Φυγέ πετών, τα κλασικά διοικητικά ζητήματα, το μόνο που με κρατάει λίγο είναι η επιστροφή στη Λεοφόρο. Κάτι για χτε. Η κερκίδα μέχρι το σημείο που τραυματίστηκε ο Μιτσάρα ήταν άθλια. Εγώ χτες έβλεπα στο πέταλο άσχημα πράγματα. Είχαμε τα ζευγαράκια που, δεν τη λέω τη λέξη, λίγο πάνω από τα τύμπανα αντί να φωνάζουν. Είχαμε του προφωνητέ τη κερκίδα που αντί να λένε το σύμφωνα βρίζανε τον πεδουλάκι επειδή είχε ακόμα το νουκιτ μέσα και πάει λέγοντα. Είχαμε τους βαρύμαγγες να φουμάρουνε για να κάνουν το κομμάτι τους αλλά ντρεπότησαν να βραχνιάσουν το λαρύκι τους. Μήπως μερικοί να ξανασκεφτείτε για ποιο λόγο έρχεστε στο γήπεδο και ποια τα κίνητρά σας για να έρθετε. Υστερόγραφο του λουμπάκια ταμείο ανεργίας λέμε. <laughs> και αν ζωρίζεσαι ακόμα την επόμενη φορά θα κάνουμε κερκίδα από τις φυτές του Άκα. Λοιπόν, αυτά που λέει ο, ο Γιάννη σε γενικές γραμμές, εντάξει, σωστά. Εκείνο που... Φύγει είναι ότι ορισμένοι δεν στηρίζουν την ομάδα και κάνουν οτιδήποτε άλλο εκτό από το να φωνάζουν και να ενισχύουν το παίκτε μα. Εγώ σε αυτό συμφωνώ. Πρέπει όλοι να βοηθάνε. Όταν μπαίνει στο γήπεδο πρέπει να κοιτάξει την ομάδα σου. Όλα τα άλλα είναι περιττά. Δεν χρειάζονται, κακό κάνουν. Φωνή, στήριξη και εάν έχει οτιδήποτε έχει με τον Μπεδουλάκι ή με τον οποιοδήποτε Μπεδουλάκι θα τα πει μετά τον αγώνα ή πριν από τον αγώνα. Στη διάρκεια του αγώνα πρέπει να το στηρίξει τον Μπεδουλάκι α είναι ο χειρότερο του κόσμου. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Όποιο θέλει τη δέχεται, ο οποίο θέλει όχι. Προπονητέ ή εξέτρα πάντοτε θα έχει Πάντα. Πάντοτε. Πάντα. Πάντα πάντα. Ε, ο Αναστάσιο έχει μια περι... λίγο μια ερώτηση εταιρείε για σένα μορτί. Το όνομα σου λέει από πού βγαίνει. Από το νίκ, που λέει ο λόγο Νίκ όπω με φωνάζανε από το 80 τόσο που πένεζει σε 13. Νίκ, σε φων... Νίξ, το... φωνάζω. Όχι, από το, από το ψευδόνιμο τέλο πάντων. Α. Λέμε ο Τάδε ο Δίνα, αλλά από τη στιγμή που το αρχίζει και το φοριέται πάνω από ένα δύο χρόνια και μαθαίνεται... Μένει. Μένει. Από το 1985. Φίλε Μόρτι λέει το όνομά σου από πού βγαίνει. Το όνομά μου Μαρίνος κανονικά. Μαρίνος. Ναι. Α ναι, καλό είναι που το πες για να ξέρει πώς λέγεσαι, πραγματικά, ναι. έτσι πραγματικά. Ναι. Ο Χριστός λέει τον ύμνο δεν τον είχα ακούσει. Το... Κερδίζω να μην δεχτώ. Ναι, δε. αλλά. Κερδίζω να μην δεχτώ. Αλλά. Τον τα... ίνες, οι ίδιε του ίντερνετ, οι ψευρικάδε. Μην... Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, είναι. άλλο λέω. Όχι να μην το ξέρουν. Εννοείται mm. ό, όσο μεγαλώνεις μαθαίνει. Okay. Και εγώ μαθαίνω. <laughs> και εσύ μαθαίνει ακόμα <laughs> κι όλοι. Yeah, yeah, αλλά ο, ότι αν το θέλουν και να μην το βρουν στο ίντερνετ, δεν υπάρχει. <laughs> θα κουκλάρουν. Η μάνα <laughs> του Μόρτη θα βρουν. Θα κουκλάρουν. Αφού γίναν όλες τζάμπα μακκί. Και εμεί μαζί, και και μαζί. μαζί Κακάλαψε μα αυτό. Λοιπόν, δεν ξέρω να μην ο άνθρωπο το χρόνο. Περιμένω θα με ισοφαρίσει ή όχι. Μη σου πετάξουν καλά που μην δεν ξέρει. Μην... Την κόρνα του πλοίου όταν μπήκαμε από το 8-2 με τον Άρη. Το ξέρει ότι έχει γεωγραφηθεί. Α το, το πει. Ε, ε, μη την ακούσει. Το μέρη μη κορνάρισε 8 φορέ. Άμπρα. Μήπω τα λέσαι με ένα μορδί. Λοιπόν, φίλοι, βρείτε την κόρνα του πλοίου. Λοιπόν, παιδιά, ο Στένιο λέει εγώ χαίρομαι ιδιαίτερω όταν ακούω Παναθυναϊκού από το Μηριάτο. Το λέω και το ξαναλέω. Ο Άλεξ, ιστορικό και μόρτη επιτυχημένη Παναθυναϊκή εκπομπή. Καλησπέρα, Μάγκελ, να είστε καλά και να αφυπνίζετε συνειδήσει όπω κάνετε επιτυχημένα τόσο καιρό. Θα ήθελα να κάνουμε κάτι τώρα, άμα τη επιστροφή τη ομάδα στη λεωφόρο μα, να αλλάξουμε λιγάκι. Λίγο να παλιώσουμε, δε. Ελπίζω να τα πούμε σύντομα και από κοντά. Καλή συνέχεια. Φίλε Άλεξ, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Να έρθει να τα πούμε από κοντά. Θέλουμε την επαφή με του φίλου μα. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Όχι μόνο. Ιντερνετικά αλλά και από κοντά. Ο Εγώ πιστεύω, είναι... Γιώργο, ότι το μόνο πράγμα που έχει αν γυρίσουμε πίσω, θα έρθουν και κοντά μα. Α, βέβαια. Θα και Βέβαια, κοντά βέβαια. βέβαια και όχι μόνο βέβαια. κοντά, κοντά ανάλογα και στο κλαμπ του, κοντά γενικά. Βέβαια. Θα δουν τελικά ότι δε δεν θα αγκώνουμε. Ποιο θα αγκώσει εδώ, τους αγαπάμε του πανεθνιακού φίλου μα όλου. Να έρθουν εδώ, του το λέμε όμω. Εμεί το λέμε, εμεί τα ακούμε. Γιατί μερικοί στο... ρωτάνε μερικέ φορέ λέει Επιτρέπετε να μπούμε και να βρούμε. Βέβαια ορθά οι πόρτε δεν πειράζει για του ανθρώπου. Το συζητάτε. Αυτό, αυτό όμω. Μια θα μεγάλη θα... οικογένεια τώρα θα σου πει Όχι έξω. Έτσι. Τι είμαστε σαν τους του κριτικού που πρωτότοκο. Σωστά. Ο Παντελή Παίζει αν απορριφθεί ο βοτανικό να χτίσουμε νέο γήπεδο στη λεωφόρο ή θα μείνουμε χωρί γήπεδο. Εδώ. Την καψούρα σου, ρε φίλε, την ο ο τη ηλικία είχες. Εγώ την έχω πόσα χρόνια και, και εγώ σε κάποια φάση της ζωής μου καθόμουν και άκουγα και κρινούμουν από τα λόγια του ενός και του άλλου ε, Δεν έχουμε τίποτα παραπάνω, ας πούμε, εμεί σαν οπαδοί, δυστυχώς. Ε, η ζωή μας θα κυλήσει με τον Παναθηναϊκό. Αναγκαστικά θα, θα βλέπουμε τις δυσκολίες και τις περνάμε πάνω μας, από πάνω μας και θα ζούμε με την ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα γήπεδο εκεί που θέλουμε. Και δει Περιμένουμε, δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει, αλλά να σου πουλάμε ψεύτικες ελπίδε και να λέμε mm -hmm. εδώ ότι μπορεί να γίνει κτλ. Δεν, δεν θα το κινείς. κάνουμε. Μάλλον όμω ο βοτανικό πάει για μπλουμ. Μάλλον. Μάλλον. Μάλλον. Ε, δηλαδή, ο βοτανικό. Η διπλή ανάπλαση. Η διπλή ανάπλαση. Η διπλή... Άρα, από εκεί πέρα, κάνε το, τα κουμάντα σου, βάλε του υπολογισμού σου κάτω, βάλε τη λογική σου. Τι να σου πω. Κι εγώ τι να σου πω. Κι εγώ να σου πω. Πάμε στο παρελθόν περισσότερο. Πάμε στο παρελθόν περισσότερο. Ενδιαμέσω, σα λέω ορισμένα πραγματάκια από εβδομάδα πέρασε στο παρελθόν μα. Από τις 5 ως τις 11 ε, Ιανουαρίου δηλαδή. Για να μην τα λέμε με τη σειρά και ακουραστικά, πότε πότε θα λέω από ένα, 7, 7 θεματάκια είναι. Ε, στις 5 πρώτου του 1986, στη συνάντηση Παναθηναϊκού ΑΕΚ 2-1 για το Πρωτάθυμα Ελλάδας, γίνεται ρεκόρ εισιτηρίων στο οάκα 74.362, είναι πανελλήνιο ρεκόρ. Στο μάτσι πάμε με την, με την 1 Α. το 86 5 πρώτου. Λοιπόν, Μέσα γύρω. Αυτό... Τη πρέπει, πρέπει, πρέπει, πρέπει. Εγώ δεν, δεν έχανα τέτοια παιχνία. Ε, λοιπόν, αυτό το ρεκόρ 74-362 δεν πρόκειται να καταληφθεί ποτέ, γιατί οι θέσεις του ΆΚΑ έχουν μειωθεί. Και ακόμα και αν γεμίσει δηλαδή δεν φτάνει τέτοιο, τέτοιο νούμερο. Είναι πανελλήνιο ρεκόρ. Ένα από τα ρεκόρ που κατέχει ο Παναθηναίκος, τα αμέτρητα ρεκόρ. Και στις 6 πρώτου, πολύ πολύ παλιότερα, το 1924... Δίνεται ο πρώτος επίσημος ε, αγώνας στον Πράσινο Ναό της Λεωφόρου Αλεξάνδρας πρά, Πράσινο ναό λέω εγώ πλέον Γιατί όταν περνάμε απ' έξω τουλάχιστον με την κόρη μου κάνει το σταδότης mm. Συνεπώς ναός ε, Έπρεξε ο Παναθηναϊκός με τον Αθλητικό Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Πειραιά Το κέρδισε 2-0 για το Πρωτάθλημα Ελλάδας Με σκόρε τους Δαπέρι Σταθόπουλου και μετά ακολούθησαν κάτι ωραία γεγονότα. Από τότε είχαν αρχίσει οι πυροϊότητε, πρώτη ιδρύσεω του Ολυμπιακού ήδη. <Ανακα>, Ανάγκασαν <βέβαια>, ε? ναι, τον Παναθηναϊκό, τον, τον Απόλυμα και τον Αθηναϊκό να φύγουν αυτό, από το πρωτάθλημα. Α πούμε, το, το... Το... <χωμο -ερέκτρος> πούμε πριν, πριν τον άνθρωπο Χόμο Ερέκτου, τον Νεάτερ Ντάλ κτλ. Από αυτού ξεκίνησαν οι πρόγαβροι. Φυγει, ξέρω, <laughs> προπατάς, δύο, ναι, ναι, ναι, ναι. <laughs> ναι, ναι, ναι. Ε, Αυτό το παιχνίδι ήταν το πρώτο επίσημο που έγινε ε, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας για το προδάθημα Ελλάδα το 1924. Ε, συνεχίζουμε με τα μήνυματα, έχουμε και τα υπόλοιπα σε λιγάκι. Ο Νίκο που μου γράφει γκρίκλι και τον Μαλόνο λέει: Τζίτι δεν κάνετε μια δουλειά με τόσα συνθήματα που έχει. Ε, με τόσα συνθήματα που έχει. <laughs> Δεν το, δεν το καταλαβαίνω, δεν το δεν καταλαβαίνω. Δεν το, αφού δεν το καταλαβαίνω. Και το GT τι είναι. GT είναι κρατουρίσμο, GT ξέρω εγώ στον Golf. Ξέρω αν είναι GT. <laughs> Μπράβο. Δεν ναι, καταλαβαίνω φίλε, για να ξαναπέστα μα πιο, πιο Λιανά. Ο Σάκης λέει, αχ κι αυτό με εγκρίθηκε που, που με σκοτώνετε ρε παιδιά. Χαιρετίσμα, α, πιο... γιατί δεν κάνετε λέει. GT, ναι. το πιάσαμε ρε φίλε. Α, ρε... Α, α, α, α, Έχω παράπονο ρε. Έχω παράπονο από, τα, από τους φίλου μου. Λοιπόν, ο Σάκης, χαιρετίσματα από Κατερίνη, Αλάνια, όλοι για να την Κυριακή. Όλοι, αλλά μην μου ξαναγράψει την Τρίκη, σε παρακαλώ. Ρε βοηθήστε λίγο τον κύριο Γιώργο, ρε. Δεν μπορώ, δεν τα μπορώ, Γιώργο. Γιατί... Εμένει στι καλέ κουβέντε. Δίκα... Ζητεί, λέει ο άνθρωπο. Άκου, τι το βάλατε να πει. <laughs> το γιατί. Παιδιά, εγώ, εγώ, εγώ είμαι λιγάκι. Ρε βοηθήστε λίγο τον άνθρωπο. Γιατί να σα μιλάω. Γιατί δηλαδή... πολύ παλιό και έτσι δεν τα ξέρω αυτά. Μα δε δηλαδή, δηλαδή. και λίγο, λίγο παλιό να είσαι. Βοηθήστε, σεβαστε λίγο. Όχι, άστα παιδιά γράφουν όπω θέλουμε. Ναι GT Όπως θέλει εντάξει Κράκ πες εσύ GT Χρήστος Κόρυνθος Παιδιά καλησπέρα από Κόρινθο, Ξευρακώστε τους γαύρους Ε δεν θα είναι η πρώτη φορά Πολωστή θα είναι Ο Τόλης μας λέει με το κροατικό 24 Το ρόκο λένε Βίντρα τι θα γίνει <laughs> Κάτι γκρίπλες <Greek>, κάτι κάτι <laughs> <και εκείνεται. laughs> <laughs> Τον <τρελάρα. laughs> Ευτυχώς δεν σε πειράζει, Γιώργο! Ναι, Ευτυχώς δεν, <σομί> δεν σε πειράζει! Να ε, τόσο να μην λοιπόν. σε αναχωριέσαι! Είναι που δεν σε πειράζει! Πόσα εγκεφαλικά θα πάθουμε με το στόκο αυτόν! Εννοεί για τον Νεεε τώρα! Ναι, ναι, ναι, ναι. Έρχεται τώρα ο, ο Χριστός! Είναι πάνω στο άλλο τώρα ξεκαλικεύει! Ε Ο λέει καλησπέρα Γιώργο και Μόρτι στείλτε μια έκκληση στον κόσμο αν, μπορεί, αν μπορείτε να έρθει στο πόλο με τον γαύρο όπως παλιά δυστυχώς το πόλο δι, πάνε να μα το καταστρέψουν γι' αυτό Δυστυχώ. πάμε να το καταστρέψουμε, να το καταστρέψουμε. Ένα, ένα δύο τμήματα δυστυχώς δεν πάνε καθόλου καλά ο Θεός να βάλει το χέρι του θα πάμε στο πόλο ρε φίλε θα πάμε εντάξει δεν θα είναι γεμάτο το κλειστό αλλά τι α, να α, κάνουμε α, αν θα. δεν είχε γίνει αυτό που έγινε ο Γιώργος πάλι λέει Μακάρι τις εκπομπές να αρχίσουν Να τις ακούνε και όλοι Οι σύνδεσμοί Να μην είμαστε μόνο Ακα... Ακα... Ακατρία Συγγνώμη άλλα ρε Γιώργο Αυτά τα κορακίστηκα ρε παιδιά Δεν ξέρω ρε φίλε εντάξει Εσύ το ξεριστείτε Σα φίλη ναι εσύ το ξέρεις Ε εγώ το ξέρω Εσύ το ξέρεις Όχι Εγώ είμαι... Καθυστερημένοι, θα κάνουμε και λίγο πλακίτσα. Δεν είμαστε. Χρειάζεται πλακίτσα, εντάξει. θα κάνουμε και την πλακίτσα. Βεβαίω. Να μην προσβάλλει κανέναν μόνο. Από εκεί και πέρα η πλακίτσα είναι ωραία. Λοιπόν, ο φίλο μου είπε για του για το, γιατί χάνουμε το νόημα του μηνύματο. Ε, εγώ ξέρω ότι οι σύνδεσμοι ακούνε. Τα παιδιά του σύνδεσμον ακούνε. Ε, οι τσιρικάδε ακούνε. Δεν ακούνε οι μεγαλύτεροι. Αυτό είναι το, το χειρότερο πράγμα. Που είναι πλατεία Μάζα και που έχουν και λίγο άποψη και μπορούν να διαμορφώσουν βέβαια. και λίγο και την κοινή γνώμη. Είναι Εκεί είναι το πρόβλημα. Οι σύνδεσμοι φίλοι ακούνε. Φίλοι ακάμπ. Και α μην ξέρει ο Γιώργο εδώ τι πάνε να πει. Καλά, με το πει μετά. Ε, λοιπόν, στι 7 Ιανουαρίου του 1911, στον τελικό του Πρωταθλήματο Ελλάδα, ο Παναθλαϊκό συντρίβει τον πειραϊκό σύνδεσμο, άλλο προπάτορα Προ... αυτό. Προ... Με, με 7-0. Και κερδίζει το δεύτερο πρωτάθλημα μετά το 1909. Μάθετε ότι ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει 6 πρωταθλήματα από το 1909 μέχρι το 1922. 6 πρωταθλήματα Ελλάδας. Τα οποία αγνοεί ο ίδιος ο Παναθηναϊκός ο επίσημος, Αλλά έχει αναγνωρίσει η FIFA. Αυτό είναι το ωραίο. Αυτό είναι το τραγικό μάλλον. Θα αναγνωρίζει η FIFA και ο Παναθηναϊκός και μάτε. Καλά. Να ήταν μόνο αυτό. Να ήταν μόνο αυτό. Εδώ πρέπει να πούμε πάντως ότι το πρώτο Είχαμε κερδίσει 5-0 και, και η ηρευαν χασαμε σχάσαμε 2-1. Τι τότε λέει ο πειραϊκό να μα κερδίσει 2-1. Δεν καθόταν να χάσει και το δεύτερο ρανσχιάσει να χάσει. Πρώτο γαβρι. Πότε ήταν το 20 7 Ιανουαρίου του 11 Του 2011. Δεν είχαν έρθει ούτε καν οι πρόσφυγε ούτε καν οι δανοπυρά ήταν. Μα παίζανε στο ποδηλατοδρόμιο τότε. Δεν παίζανε. Δεν είχαμε Και ο πειραϊκό ήταν με πραγματικά. Δεν είχαν έρθει οι κακόμιροι οι πρόσφυγε. εκεί ο πειραϊκό. Ο σύνδεμος, δεν έβαζε το δεύτερο δεν έβαζε το δεύτερο γκολτόν. Ένα θα έχει λήξει το πράγμα. Πέντε ψαράδες Του έτρωγε, του έτρωγε, έτρωγε, θέλω να φαίνε φτάρα. Κάτσε στη βάρκα. και στη βάρκα, ώστε, βάρκα. τι θέλει την μπάλα. Την άλλη χρονιά φάγαν δέκα, ε. Έχει. 12. έχει, 12. έχει εδώ. Την ίδια ημερομηνία, αλλά του 1990. Άτος, ε, στο μάτς, από όλων του τριφιγού, Ήταν ένα άγνωστο ο Κριστόφ Και σε αυτό Δόξα να... τω το που τάδαμε Όχι αυτό το μάτι νομίζω δεν είχα πάει <μήν> Δεν είχα πάει όχι Λοιπόν ο Αναστάσης Ο φίλος μας που δεν μας δικαιολόγησε την απουσία του Και θα πάρει Θα έχει ποιμή Γαύρη λαγή στη ΦΑΠΑ μια ζωή <μήν> DJ Σακ Καλησπέρα παιδιά Και από πόρο Τι πάθα να πω ψε ρε, παιδιά με τα γκρίκλεις Εσείς εμπίδετε το κάνετε ε, Επειδή δεν ζουν κάποιοι, σα λέω: Εγώ τα αντιπαθώ, δεν τα καταλαβαίνω, δεν το αγκουστάρω. Δεν είναι γλώσσα, αγαπάω την ελληνική γλώσσα. Κάτε μου τη χαρά, είναι παιδιά, ελληνικά. Προ Θεού. Και ο Ντζέι, φίλε, δεν σάκ καθόλου. Δεν σου λέω εγώ φίλε. να το ξέρει. Μπορεί να μην είναι, είναι, να σ' αρέσουν αυτά που βάζει ο φίλο Στέλιο εδώ, αλλά δεν σάκ καθόλου. Λοιπόν, ο Γιάννη Απτογέρα καλεί μια διευκρίνηση για το προηγούμενο μήνυμα που έστειλα για την κερκίδα. Έτσι, πράγμα. από αυτού που ξελαριάστηκαν την Τετάρτη με τον Πιλτανιά. Και προφανώς δεν είχαν τη φωνή και τι δυνάμει για δεύτερη συνεχόμενη μέρα Η υπόλοιπη είναι αδικαιολόγητη Πολύ καλός ούτε Δύσκολες τρε παιδιά, παιδιά, παιδιά να σας πω κάτι για, για προχθές Είναι δύσκολα θέματα αυτά τώρα Είναι μικρά μάτς, είναι η ψυχολογία μας Εγώ δεν προσπάθω να δικαιολογήσω Αλλά δεν είναι δύσκολα παιδιά. μάτς δεν Μιλάμε παιδιά. τα πόδια Ήταν η θερμοκρασία δύο βαθμού ΆΚΑ Δηλαδή το να μην πάει ο κόσμο, να μην φωνάξει, πού τι πιο λογικό Είναι για ένα δηλαδή τέτοιο δηλαδή κολομάτι. Δηλαδή Α, άλλα. Στήριξε την ομάδα και μετά όταν όχι. τελειώσει η Τι Φέσαι να πάνε. φωνάξουμε δηλαδή σε αυτό το μάτι, τι Φέρω. να φωνάξει ο κόσμο, να... όποιο πήγε, όποιο ήρωα ε, πήγε. Δεν θα καταλάβετε ποτέ ρε παιδιά ότι η ομάδα μα, όχι τώρα. Μην ζητάμε σε δηλαδή σε όλα παράλογα. Τα πρώτα. Και όταν έχουμε παράλογα το... και όταν δεν έχουμε, χρειάζεται στήριξη. Εντάξει τώρα με Όχι τον Πλατανιά δημόσια. πάει να βρει τώρα γωνία στο Δεκάρικο ε, ναι βέβαια. Ενώ, Εντάξει το χτεσινό με τη Μάλαγα έχει θέμα Ό,τι και να πήγε δίκιο και πρέπει να το ψάξουμε ε, Αλλά τώρα με τον Πλατανιά τώρα δύο βαθμούς να πέφτουν κάτω οι μύτες τώρα να φωνάξουν ε, ε. Ε, Εντάξει Ο, Απόψε παιδιά να με τρελάνουνε Οι νότι, μου γράφουν Γκρίκλες Κι αν μου τα βγάλω εγώ να μου συρρίξετε Εμμάγιες να πω κάτι νοπολιτικά πολιτικά λέμε και στο μάτ με τον πλατανιά. Oh. Σηκώθηκε. Εντάξει. Άστο Γιώργο αυτό. Άστο Γιώργο το κόμμα. Άστο. Άστο τώρα είναι. δεν είναι ώρα να μαλώνουμε. Όχι, δεν, να... δεν μαλώνουμε. Όχι, όλα να λέμε λόγια. Άστο, Ιτάξει, πάμε παρακάτω. Πολιτικά περιεχόμενα γιατί εμείς εδώ στην εκπομπή τα απορρίπτουμε πλήρω. Δεν μα ενδιαφέρει. Δεν είναι τα πολιτικά. Άστο, Άστο. Άστο γιατί έγινε, έγινε παραξησία. Πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε βασικά το τι είναι πολιτική και κόμμα. Βασικά και κομματοποιημένοι Πολιτικοποιημένοι είμαστε Κομματικοποιημένοι δεν είμαστε. Στην εκπομπή δεν είμαστε τίποτα. Είμαστε τίποτα δεν είμαστε. Φόλου. Τέρμα. Όταν βγούμε έξω έχουμε τέρμα. Ούθο δεν είμαστε μια φορά Φόλου. και καλό πα, είναι να εκφράζονται και κάποιε πολιτικέ απόψεις Άστορε τελείω. Τι είναι να εκφράζω τώρα. Τώρα μην το πιάνει τώρα. Άστορε τον αέρα. Πολιτικές απόψει από πού το κοιτά την πολιτική απόψη. Όχι μέσα τώρα εδώ στην εκπομπή δεν έχουμε τέτοια. Εδώ είναι παραθυνακτό. Αυτό λέω. Άστο ε, ο Μάνος και αυτός με γρήπη, τι πάει θα τα πω, ξέρει. ρε Μάγκε, τι θα γίνει με τα νότια προάστια, θα ανοίξει κανένα κλαμπ και για εμάς ε, εσύ, δεν, εσύ δεν είσαι εκεί πέρα, ρε Μάνο, τα νότια προάστια. Όχι ρε, εντάξει, το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Α ε, τι ε, λέω, άλλο ναι, μπορεί ναι, ναι, να, να περιμένει, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν είναι άνθρωπο, δεν είναι. Θα σου πούν οι άνθρωποι, όμως, Ο Μάρκος από τη Λακωνία, είδα και ένα ελληνικό μήνυμα. Γεια σου ρε Μάρκο, καλησπέρα. Από τη Λακωνία. Ο Τόμις Καλησπέρα παιδιά, ο ροπό. Έλα και τα ελληνικά, τέλος. Να, τι θέλα και το πάω. Ο Crowbar. Γεια σας από Ουαλία. Αυτός πιθανό να δικαιολογείται ο φίλος, γιατί ίσως να μην έχει ε, ελληνικά, ελληνικό πληκτρολόγιο. Αυτό συνέβη με έναν άλλο φίλο από το Λονδίνο, που μου είχε στείλει κορακίστικα αυτό όπως θα λέμε γκρίκλισ, και όταν του έκανα την παρατήρηση, φιλικά δεν τον ε, μαλώνουμε τον άνθρωπο. Ε, που λέω καλύτερα να μου στείλει αγγλικά παρά ε, κορακίστηκα. Δεν τα λέω ξαναγλικά, κορακίστηκα τα λέω. Και μου είπε ότι δεν έχω πληκτρολόγη και μου στείλει στα αγγλικά ένα μήνυμα. Πολύ καλύτερα, μια ζωντανή γλώσσα ίσω κατάλαβα. Κατ κατ αφού δεν έχει ελληνικά να γράψει, α γράψει αγγλικά. Όχι όμω γκρίκρι. Ο Βένο λέει παιδιά, άλλο γκρίκρι εδώ, τι γίνεται ρε, απόψε. Παιδιά με Ούκιτ και Άμτζι δεν πρόκειται να πάμε μπροστά. Είναι δυνατό να έχει ένα τέτοιο. Όπλο σαν τον καπόνο και να μην προσαρμόζεις ένα σύστημα πάνω του. Θα σα τα πει ο Χρήστο σε λίγο. Εγώ δεν θα να κάνουμε σαν... ένα τελευταίο διαλυματάκι και μετά ναι, έχει ναι, ναι. ναι, να κάνουμε και να βάλει τα τραγούδια που σα έχω δώσει, παιδιά, να ακούμε Συν... παραθυράκια. Όχι, αυτό είναι για το μουύρδο το συγκεκριμένο. Α, ωραία. Κάνουμε τσιγαράκι και <ΣΣΣ> Um... Hey, your head, go home. Hey, to talk off you. Hey, your head, go home. The way you look right now, I know you're not all more going wrong. Once I had a pretty girl, her name, it doesn't matter. She went away with another guy, now he won't even look at her. To Larry He broke your heart Just like you broke by When you said We was part He told you lies That's your turn To heart, heart, heart. Now that Larry said Goodbye to you I know this may sound strange I want you back I think you'll change But there's one more So gay, twisting the night away. Περνάμε Μη. Δεν μπορώ. Όχι αυτό που μας είπε το παιδί ποιος είναι. Ε, φίλοι μας ξαναήθαμε. Ε, ο... ο Νίκος λίγο καλησπέρα παιδιά. Μπορείτε να χαραβάλετε το πρώτο ήμερο της πανάθανης. Χαίρετε στο ποδήλατο. Σε λίγο θα το βάλω το ναι. ε, Θέλω πριν προχωρήσουμε να σα θυμίσω πάλι κάτι από το παρελθόν μας ότι στις 8 πρώτου του 23 έγινε η πρώτη συνάντηση Παναθηναϊκού Πανιωνίου για το Πρωτάθλημα Αθήνα στο ποδηλατοδρόμιο με νίκη του Παναθηναϊκού 2-0 και στις 9 πρώτου 69 ακούστε τώρα και φρίξετε το 69 ε, με τον αναγκαστικό νόμο 127 περί εξωσχολικού αθλητισμού ακούστε πράγματα ο Γενικός Γραμματέας Κωνσταντίνος Ασλανίδης επιτρέπει ειδικέ μεταγραφές με το νόμο αυτό ο Παναθηνακό χάνει τρία βασικά στελέχη του, τον Λουκανίδη, τον Παπουτσάκη και τον Σακελαρίδη. Αυτά έγιναν από τον ε, Ασλανίδη, τον οποίο κάποιοι μα λένε ότι βοηθούσε τον Παναθηνακό. Δεν χρειάζεται να επεκταθούμε, φτάνει. Έχουμε ένα, δύο, τρία στοιχεία. Αφού να τα πούμε σε λίγο, πάμε στα μηνύματά μα. Άλλο ένα φίλο με γκρίκλη, δυστυχώ απόψε με έχετε τρελάνει παιδιά, ειλικρινά το λέω, ε, είναι ο ε, ανωλιώσα, και λέει όποιο είναι να πηγαίνει γήπεδο απλά για να. Ή, για να δειχτεί ή να το παίξει μάγκας Στην κοπέλα του Στον δίπλα δεν υπάρχει λόγος να πηγαίνουν γήπεδο Πάω, θρησκεία, θύρα 13 Αν ολιώσα πολύ σωστά τα λε Μόνο που επαναλαμβάνω Αυτό τα κωρακίστηκα Μην τα λέτε Ο Αναστάσης ξαναλέει Ο τροχό γυρίζει και η λεωφόρο έρχεται Στο παραλύθι Έχει εδώ πέρα. τελειώνει Στη λεωφόρο κανεί δεν θα γλιτώνει Έτσι. Τι άκουσε, τι πρέπει να ακούσει. Μέση σε τι γίνεται. Ό,τι διαβάζουμε. Ακόμη διαβάζουμε. Δεν είναι και αλήθεια. Θα δούμε. Σιγά-σιγά. Υπομονή σε όλα τα πράγματα. Κοινό λένε. Απαντήστε λίγο. Με ποιο δικαίωμα ανέβηκε το πανό για τη βίλα. Βίλα Αμαλία. Τώρα είπαμε. Δεν τα συζητάμε τα πράγματα. Δεν μα αφορά. Ο Άκη Χανκί Ρεμάγε. Που είναι ο πατέρα. Που είναι Παναθναϊκά. μόνοι μας μίναμε. Αυτό παιδιά πρέπει να το έχετε καταλάβει. Εμεί ό,τι κάνουμε, η απλή Παναθυνέκεια. Αφήστε του μεγαλόσμιου, δεν μα ενδιαφέρουν. Εμεί το είναι. στηρίζουμε τον Παναθυνέκο, κανένα άλλο. Αυτός... Ο Νίκο λέει στην επαρχία δεν ακούμε όπω είχε στην Πάτρα. Γιατί μου λες αυτό, μην το πείτε στο πλέον. Στην αρχή προ το χωρί. Τώρα το διάβασα, τι να σου κάνω. Όταν δεν θέλετε να διακουστεί το μήνυμά σα, το λέει στην αρχιέρι. Γιατί εμεί αρχίζουμε να διαβάζουμε. Ο Βαγγέλης από το Άστρο λέει: Ακριβώ οι μεγαλύτεροι δεν ακούνε. Χαιρετίσματα από το Άστρο στην ουρία, τριφυλάρα μια ζωή μόνη μα και όλοι του. Συνεχίστε έτσι. Αυτό κάνουμε. Ο Μάριο από τη Λακονία. Αδέρφια, τελικά θα έχει τη κάλυψη από ένα το πόλο. Νομίζω δεν από είναι. Ακόμα δεν έχει τίποτα. Αλλά ξεμερά η μέρα, είναι κλειά και 6 ώρα έτσι. Ναι, το ξέρει, ναι. Ο Άιρονμαν, πάω θρησκεία και στην επαρχία Βόνιτσα. Βόνιτσα. Ο Γιώργο, Μαρ... Μόρτι, μακάρι να ακούνε σε όλου του συνδέσμους τι εκπομπέ, αλλά επειδή είμαι επαρχία, δεν χρειάζεται να πούμε περιοχή, ο τοπικό σύνδεσμο ακόμα δεν ακούει. Τέλο πάντων, δεν Α. είναι για τον αέρα αυτή η κουβέντα, ιστορικέ, ακάπη είναι κάτι για του αγαπημένου και... μα αστυνομικού. Μπράβο. Ε, εντάξει. Ε... Τώρα ενημερώθηκα λίγα και τώρα κατάλαβα. Δεν ακούει επειδή δεν το ξέρει ή δεν ακούει επειδή δεν βάργεται ή δεν συμφωνεί. Ε. Το δεύτερο ε. δεν θέλω να μου περάσει από το μυαλό. Αν συνειδητά λέει δεν του ακούω του λαλάκε αυτού, δεν νομίζω να ισχύει αυτό, το να μην ξέρει, πολύ πιθανό. Και εγώ το έχω δει και στην κανονική μου ζωή να μην ξέρουν. Άτομα συνειδητοποιημένα πάνε και να μην ξέρουν. Γι' αυτό λέμε ενημερώστε του και από εκεί και πέρα στέλνουν να πράξουν όπω θέλουν. Αλλά ενημερώστε του. Ο Γιώργο λέει, σου στέλνει και μια καράφλα, λέει φέρει πίσω το σε ένα μουρλαθούμε. Δεν το λέει για σένα Το λέει για τον άλλο καράφλα. Για τον λαφούζο. Ο Νίκο από Μαρούση συμφωνείτε ότι έχουμε χάσει το killer instinct σαν ομάδα. Εννοώ ότι τα τελευταία 15-20 χρόνια όσε φορέ έχουμε βρει τον γάβρο στα κάτω του δεν τον ξεφτιλίζουμε. Τελευταίο παράδειγμα το φετινό 2-2. Ενώ αντίθετα οι άπλητοι όταν μα βρίσκουν μπόσικου μα αλλάζουν τα φώτα. Ποια είναι η γνώμη σα. Εγώ συμφωνώ απολύτω. Κάπω είμαι συνάδελφο. Μόνο απολύτως. το killer instinct θα... έχουμε χάσει. Θα μπορούσαμε. δεν το έχουμε χάσει το instinct αλλά δεν το ξεφτυλίζουμε. Έχει δίκιο αυτό Ποτέ έντε. Πέρυσι και, και πρόπεσε πάλι να πα ναι, τη σέντρα ναι, και βάλε ναι, ναι, ναι, ναι. ένα κόλμα από το Κοντενάβα. Ψάχνει τόσο κλαμπ στέλνει τα χαιρετίσματά μου και σε σένα. Αλλά πετάχτηκε να σχολιάσει το πανό. Άστο. Κανόνησε να γίνει σαν εκείνη την εκπομπή μετά τις εκλογές με τον Μαρίνο. Λέει ο Νίκος εντάξει, Δεν είναι για τον Παναθηναϊκό αυτά δεν μας νοιάζει. Ο Μάριο Λακωνία Μάριο και όχι Μάρκο. Εντάξει, τυπογραφικό λάθο, παιδιά. Ο δαίμον τυπογραφείου, λέμε. Αν ολιώσα, συγγνώμη για πριν που δεν το έγραψα κανονικά, μπράβο φίλε μου. Όσοι πάνε γήπεδο για να γίνουν γνωστοί για να, παίξουν, να το παίξουν μάγκε που ξαναγράφει ελληνικά το παιδί, να κάτσουν στο σπίτι μου. Πάω θρησκεία αν ολιώσα. Σωστά, συμφωνούμε. Αυτό. Ο Γιάννη, γεια σα πάλι η κάρδια. Ιστορικέ μόρτι και στέλιο. Τα χαιρετίσματά μα από Θεσσαλονίκη. Συνεχίστε έτσι δυνατά στις εκπομπές Να ξυπνάτε πρόβατα Ερχόμαστε Κυριακή στα Γιάννενα Μια δυνατή η ραντεβού ραντεβούς Τους Θεσσαλονίκη Σαλονίκη Φύρα 13 αυτή, αυτή η καταραμένη τελεία Πού ήτανε Στο ε, να ξυπνάτε πρόβατα ε, ε, έλαντε, στο Συνεχίστε πρόβατα. να ξυπνάτε Πρόβατα ερχόμαστε δεν... Δεν τίποτα, χωρί ελία, Έχει... Και φυσικά δεν τελί... μπορεί να διαβάσει κανονικά. Όχι ρε παιδιά. δεν είναι και πρόβατα. Ο κόσμο κόσμο είναι, είναι... ένα Πρόβα... εμίρολο Τα πρόβατα είναι αλλού. Εντάξει, είναι... Εντάξει. δεν του λέμε έτσι. Είναι παρασάσει. Παρά το κομμάτι λίγο. <σμ>. Το καλό είναι ότι από 2090 μέχρι τώρα το εκπαιδεύσει δικαστεύουν. Τα πρόβατα, αλλά μεγαλώνουν τα κατσίκια. Εντάξει. Ο Νίκο λέει Τουλούμπα λούπα ο αέριο. Εντάξει, άνοε αυτό. Θα βριά. Θα βριά. Θα γίνει η δικαιόροση. Όχι, θα βρει άκρη στον Θα βρει, θα τη βρει την άκρη. Ο Κώστας λέει, ρε Μαγιέ, εξηγήστε μου κάτι. Επειδή είμαι και μεγάλη ηλικία και είμαι έξω από την πατρίδα, τι καπνό φουμάρουν αυτοί οι ανεξάρτητοι παναθηναϊκοί. Έχουν και δικό του site. Τι συμφέροντα και ποιου εξυπηρετούν. Εγώ δεν έχω ιδέα, δεν μπορώ να σχολιάσω. Δεν έχω μισή σάρτηση, δεν ξέρω τι. Μην ασχολιάσετε. Δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε μόνο με τον Παναθηναϊκό παιδ Καταπράσινοι. Εκεί Κύπρος Τι έγινε ρε ξεχάσατε να επιστρέψετε Πάρα στις 13 δεν να τίποτα μιστα στους χωριούς Ο Αναστάσης πάλι λέει Παιδιά ο Ντόκεν με τον Άγιο πότε θα κάνουν εκπομπή Ήτανε για 13 τώρα Ήτανε για το... Ήτανε για τώρα Αλλά αναβάλλονται για την επόμενη εβδομάδα Αφού δεν έχουμε, δεν έχουμε πάλι ανάσα με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις είναι να βρούμε ένα, ένα ζευγαράκι ημερών, ούτω ώστε φανταστείτε ότι τα, το Δυνατάκι Παναθναϊκά δεν βγαίνει για τέταρτη εβδομάδα, δεν έχει καταφέρει να βγει. Λόγω Χριστουγέννων Πρωτοχρονιά και, και υποχρεώσεων είμαστε τέταρτη εβδομάδα στη Μούγκα. Ε, είναι θέμα ημερών. Δηλαδή να μα κάτσει ένα διήμερο χωρί υποχρεώσει, να, να βγει και ο Γιάννης, και η Γιάννη και οι Γιάννηδε τέλο πάντων, να βγει, να βγει και το Δυνατά Παναθναϊκά, να αρχίσουμε να παίρνουμε στη μα. Ο Αναστάσης έρχεται και λέει Έλα βεκταρά μου πίσω και θα δεις πως είναι Να σε αποθεώνει ο κόσμος του τριφυλιού Που ξέρει να αναγνωρίζει τις αξίες Και να αποδίδει τις πρέπου τιμέ. Τι να μας τώρα Οι Λατσιάλοι και οι Ρέιντζερς Του πάρκου της Μορε, μωρέ Οι Μπετοβλάκες που πήγες και έμπλεξε Ρετζιμπρίλαρε <laughs> <laughs> Πήγε και έμπλεξε Αλλά τα βαντελόνιασε ε, αυτό είναι κακό. Αλλά... δεν είπα, είπα κακό. Λέω ότι δε... Το θέμα είναι ότι δεν είναι να αυτό, ότι έχει, έχει, έχει πει και θα έχει γίνει εδώ το μυαλό του. Ο okay. φίλο ο Γιάννη λέει, κύριε Γιώργο, πόσο δίκιο έχει για τα γκρίκλι, αλλά η νέα γενιά έτσι έμαθε δυστυχώ. Είσαι μεγάλο μάγκα ιστορικό, συνεχίστε έτσι, Γιάννη από κατακόκκινο, δυστυχώ Μοσχάτο. Μην ξεχνάτε ότι το Μοσχάτο φοράει πράσινα, ε, η ομάδα. Και όσο, όσο για τόσα για τη γλώσσα μα, μια ρίση υπάρχει άνθρωπη, αγράμμα, ψήλο, του γάβρου, για Καλώς Γιάννη ε, Πάμε παρακάτω Πάλι ο Γιάννη δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος Αδέρφια την Κυριακή θα έχει εκπομπεί ο Άγγλος με τον ντόκεν μόλις τώρα Την Κυριακή, Κυριακή. Μόλις τώρα μίλησε ο, ο Μόλις όχι, όχι Κυριακή Μήπως το παιδί με το 13 μπερδεύτηκε Ναι Α. και Κυριακή καλά το έχει δίκιο το παιδί Όχι ήταν να βγει Αυτή την εβδομάδα τα παιδιά, αλλά θα βγουν τώρα πρώτα φορά στην άλλη εβδομάδα Να δούμε τώρα πώς θα τους τριμώξουμε Ο Γιώργος έχει την έστασή του εδώ και λέει Όχι και δεν τους αλλάζουμε τα φώτα Την Τριάρα στη Νέα Σμύρου Στον τελικό κοιμό στην Τσεχάσα το 2004 Ά. Εντάξει Γενικά Εντάξει. πάντως ε, Δεν είναι εκείνη η ομάδα που είχαμε παλιότερα Και ρίχναμε και τεσσάρες όχι μόνο τριάρες Και γενικά δεν είναι αυτό που θέλουμε εμείς από τον Πανθανακό Δεν τον ενημευόμα Καλησπέρα από τη Ρόδο περιμένουμε με τρέλα τον μπασκετάκι Κυριακή και ο Άρτζη κατεμέ πολύ λίγος. Μιτσάρα γρήγορα πίσω, η πράσινη σημαία ψηλά. Σε αυτό συμφωνούμε. Θα πω ότι δεν γρύσω βάρος αυτό το. Πώς? Πω... Πω... Πώς? Πω... Στραγαλάκια, στραγαλάκια. Ο, ο Γιάννη επανέρχε και λέει μόρτη έχεις δίκιο, ξέχασα να βάλω τελεία στα πρόβατα. Δεν πήγαινε για εσάς τραία αδερφέ, εννοείται αυτό χαιρετίζονται και πάλι. Για τον κόσμο μην πήγαινε, για μας δεν βαριέσαι, πες θέλεις. Αλλά, ότι θέλει. Αλλά ότι ξυπνάμε πρόβατα κολαγιά, δεν πρόβατα ο, φίλ, ο κόσμος ναι. Αν ενώσεις πρόβατα τους Όχι, ε, πασολέδες, ναι, εντάξει Το ξεκαθάρισε το δηλαδή. παιδί Μια χαρά και το πρόβατακι Ο Νίκος από Μαρούση ξαναεπανέρχεται μάλλον. Ξανα... Μάλλον. Ξανα... Μάλλον. Ξανα... Μάλλον. Ξανα... μάλλον Με φλήνει η στάση των οργανωμένων απέναντι στην αποψήλωση του ρόστε Επί Τζίγκερ φώναζαν και δικαίω, αλλά τώρα γιατί σιωθούν και κάτι τελευταίο ο ερχομό του Σισε μακάρι δεν θα προσφέρει τίποτα επί τη αγωνιστικά. Ποιο θα δουλειάζει σε έντρε για κόλλη, με γι' όμεθα δεν έχει δίκιο. Δεν έχει δίκιο καθόλου γιατί ε, υπάρχουν παίκτε οι οποίοι βγάζουν σε αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν ένα-δυο παίκτε που βγάζουν σε και δίνουν καλ, πολύ καλέ παλιέ. Δεν έχει δίκιο, α έρθει όμω και από εκεί και πέρα θα τα βρούμε. Άλλαγο για τα βοξίλια τι, τι το, Βίτρα. Δεν έχω καταλάβει. Όχι, γιατί ποιος θα βγάλει Άμε, γιώμες θα παίζουμε Επειδή ο Μπίτρα ότι... συνήθως το κάνει τους γιώμες το Όχι, δεν νομίζω ότι έχει δίκιο Να δεν πάει στο καλό, το καλό, κύριος Δίνα Και να μην βγάζει κανένα σέντρα Ας βίνουμε τον αέρα ε, Ο Μάικ λέει, μακάρι να έρθει ο Τζιμπριλ Και θα γίνει Τζιμπριλ λεωφόρος Και σας περιμένουμε, λέει, Μπίρωνας 13 ε, Ο Αναστάσης Τριφυλάρα πίνω ουρίσκει με καφέ Κάνε ένα θάμμα να γυρίσει ως εσέ Αναστάση έχεις γίνει ποιητής Εκ του προχείρου που λένε Φέρον τη μορφή του χήρου ή όχι Όχι δεν το ξέρουμε το παιδί για να το κατηγορώσουμε Κάτσε ρε μόρτι Ναι μόνο και εμείς οι μορφάτες Άμα δεις και εμάς. Τα καταλάβεις καήκαμε Ο Άκης από τα Χανιά λέει Ρε Μάγκες ήταν το πρώτο παιχνίδι του Αντωνιάδη Με το Π το πρώτο παιχνίδι ήταν το 1969, έπαιξε εκείνη τη χρονιά, έπαιξε σε έξι παιχνίδια αν δεν κάνω και είχε βγάλει ένα δυο πόλοι. Αλλά το πρώτο παιχνίδι που το καθιέρωσε ήταν με τον Άρη, το 2-0 στη Λεωφόρο, που ήταν έτοιμο να φύγει ο Αντωνιάδης. Ξέρω προσωπικά, μου είχε πει μιλήσει ο Ρωτήδη που είναι φίλη και ο ίδιο Αντωνιάδη μου είχε πει. Είχε ετοιμάσει τη βαλίτσα να φύγει, να γυρίσει στην ψάνθη, γιατί ήταν απογοητευμένο, δεν έπαιζε. Και... Την παραμονή που έχει συγκέντρωση ακούει από τον Πετρόπουλο ότι τη, ε, αύριο παίζει. Την Παρασκευή Σάββατο πότε ήτανε ετοιμάσουν να παίξεις. Και πραγματικά μπαίνει μέσα ο Ντομιάδη. η φυλάθλοι μα πολλέ φορέ είναι λιγάκι μεμψίμυροι. Δεν τον θέλανε στην αρχή, δεν ξέρει μπάλα, δεν κάνει. Δε, εμένα δεν με ενδιαφέρει ο Σέντερφορντ να ξέρει μπάλα. Εμένα με ενδιαφέρει να κολλάει την μπάλα στο πλετό, Προσωπική μου άποψη. Εν πάση οριτώσει, αν δεν κάνω λάθο το πρώτο η μηχανοκύλη και στο δεύτερο γίνεται ένα φάουλ έξω από την περιοχή. Το εκτελείο Ροκίδη, ήμουν μέσα και το θυμάμαι. Το εκτελείο Ροκίδης, η μπάλα βρίσκει στο τείχος, παίρνει ύψο, γυρίζει πίσω και σηκώνει το πόδι ο και καρφώνει το χρηστιδί, ούτε είδε που πήγε η μπάλα. Και μετά από λίγη ώρα, αφού του έρχεται μια ωραία παλιά, περνάει ακόμη και το χρηστιδί και βάζει γκολ και τρέχει στα κάγκελα τη σίρα 13 να πανηγυρίσει. Και μου είπε ο ίδιο ο Αντώνης ότι μου είχαν πιάσει τα χέρια και δεν με αφήναν να φύγω. ο Παν Λέω, βλέπετε τι είναι ο φύλαθρο. Δεν μου κάνει γιατί είναι αργό, γιατί είναι βαρύ, γιατί δεν ξέρει μπάλα και μετά το πανηγυρίζανε. Δεν χρειάζεται παιδιά, είπαμε. Μέσα στο γήπεδο υποστηρίζουμε την ομάδα μα και του παίκτε μα, α μην του πηγαίνουμε. Έξω από το γήπεδο πείτε ό,τι θέλετε. Έτσι έγινε ο Αντωνιάδη, Αντωνιάδη. Με αυτά τα δύο γκολ. Γιατί αν δεν έπαιζε και σε εκείνο το μα θα είχε γυρίσει στην τσάντα το παιδί. Θα είχε χαθεί δηλαδή. Παιδί. Παιδί. παιδί, παιδί ήταν. Νέο άνθρωπο ήταν, 20, 22 ετών ήταν. Μην τώρα που φτάσει 60 Άλλη ιστορία 60. Ξέρω εγώ για βάλε. Κάτσε να δεις Το 69 60. ήταν 22 ε, 60 και κάτι Ο Νίκος Αρτομαρούς λέει Boom shock Λέει το Κατσουράνης, Καραγκούνης, Συσόδουλο Πώς τι θες να πει. Εγώ, εγώ έχω διαφωνήσει για δύ δύο παίκτες Καραγκούνη και Κατσουράνη Μπορεί δεν ξέρω τι κάναμε στα ποδηλά, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εγώ είμαι στο γήπεδο του θέλω του βλέπω. Και νομίζω ότι αυτού του δύο του χρειαζόμαστε φέτο έτσι που έχουμε γίνει για τι παλιέ του. Από μισή ώρα ο καθένα έστω. Τώρα δεν του ήθελε ο προβονητή, ούτε και το Σισέ δεν ήθελε ο, Φερέ, ο Φερέιρα από ό,τι θυμάμαι. Δεν το έκανε λέει στο συστήμα του. Τι να πει κανεί. Ε, Στέλιο. Ε, Μόλι διαβάσω αυτό το μήνυμα σε παρακαλώ ξαναβάλλε τον το πρώτο που μα το ζήτησε. Το στο τέλο λε. Τότε να βάλει ένα άλλο. Έτσι κι αλλιώ στο τέλο πλησιάζει Γιώργο. Πλησιάζει, ε, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ε, να βάλει ένα τραγουδάκι από εκείνα τα ωραία που σου κοπεί. Το βάλει τώρα. Ωραία λέω το μήνυμα και προχωράμε. Ω τέλειο, να ο συνωνόματό σου λέει ρεμάγκε συνεχίστε την πολύ καλή προσπάθεια είστε η μόνη παναθυνακή φωνή. Όλοι εδώ μέσα στον ενιαίο αυτό πρόβλημα να κάνουμε. Το κακό είναι υπάρχουν και άλλε φωνέ. Αλλά δεν μιλάνε. δεν μιλάνε. Αυτό είναι το θέμα. Ε, ο Αλέξη λέει παιδιά συνεχίστε την προσπάθεια στο ραδιόφωνο. Σε όλου του σταθμού γίνεται προπαγάνδα ενάντια στην ομάδα σε όλα τα σφόρ. Δυστυχώ. Δυστυχώ παιδιά, παιδιά η προπαγάνδα των Ολυμπιακών είναι κάτι ε, το τρομακτικό. Έχουν πιάσει τα πάντα. Λένε, λένε ψέματα, ηρωνίε, ό,τι θέλετε. Αλλά όταν του πετάξετε τα ντοκουμέντα το κλείνουν το στόμα του και δεν μιλάνε καθόλου γιατί είναι μαθημένοι στην προπαγανδά. Ούτε ο Γέμπελς να ήτανε. Ο Αναστάσης λέει η ομάδα χθες στην επίθεση ήταν καλή, αλλά στην Άμινα είχε πιο πολλές τρύπες και αποκεφαλωτήρι. Ε, δεν νομίζω το λάθος που έκανε ο, ο Πάνκο πήγαν από, ο Πίντο, ε, ήτανε ανόητο. Έδωσε ένα πέναλτι. Ανόητο εντελώ. Ο Βόλος, 13, ασπάρουν χαμπάρι κάποιοι που έρχονται δύο φορές στο γήπεδο ότι άμα έρχονται στους οργανωμένους θα φωνάζουν 90 λεπτά και δεν θα αράζουν Αλλιώς υπάρχουν και άλλες θύρες. Απόλυτα σύμφωνοι φίλε. Απόλυτα. Έρχονται μόνο στα ντερμπι, ορισμένοι, και μετά εξαφανίζονται και το μόνο που ξέρουν να κατηγορούν. Ε, στέλνω να ακούσουμε κάποιο τραγούδι άλλο ή μόνο τη θύρα 13, σε λίγο. Τη θύρα. Λοιπόν. Ο Φόντ νέο μήνυμα για το πόλο όπως και να έχει. Και α είναι σε αυτή την κατάσταση η ομάδα, είναι παιχνίδι με το γιο τη Αυτινής Κληθύρα 13 πρέπει να έχει παρουσία. Εκεί και διαφοροποιούμαστε και από τους αλλόθρησκους. Έτσι κι αλλιώς δεν παίζουμε άλλο μάτς ταυτόχρονα ή μετά, μόνο πριν με τα παγούρια στις <laughs> τρίτη στις... 3... ή ώρα. Τα παγούρια εννοεί τους ο Γιάννη Μόρτη ούτε γενικώ για τον κόσμο που ακούει την εκπομπή το είπα. Λε, ρε, λοβόκα, δάξει, ρε. Ούτε για τα παγούρια, <laughs> να καθό. Πλακίτσου. Του και του λοβοτομημένου που ενδεχομένω να τύχει να ακούνε την εκπομπή εννοούσα. Φίλε, ένα λοβοτομημένο, ό,τι και να του πει. Λοβοτομημένο Έτσι, θα ήταν αυτό. <laughs> <laughs> εντάξει, το κατάλαβα, πλακίτσου να Ε, βέβαια. Πάσο <laughs> από Κοζάνι, Γιάννη σα αντέρφια, ήρθε ω εσέ. Ε, πού να ξέρω, πέρα, ακόμη. Κάτι μαύροι κατεβήκαν από τα κάτι αεροπλάνα τώρα που ήταν ο φίλο μου κατέβαζε βαλίτσες. Φύγανε διάφοροι. είναι σαν. Τι είναι, όχι κουβαλάει. Ο μου λέει, κάτι μαύροι Λες Να αυτό. <laughs> Φόρτι απόψε, έχεις φόρμα. Είσαι σε φόρμα καλή. Έπαμε που τίρθω εσύ. Εντάξει, πλακίτα. Ο δεν είναι, αλλά, ναι. Ναι. Ε, Ο Νίκο λέει να φύγει από το Παναφθηνιακό και ο προκλητικό Αυτό, Λαζαράκος λαζαράκο που πηδάει με τα μαλλιά. Έφυγε ο λαζαράκο. Έφυγε, προσπαθεί να φύγει προσπαθεί. Ε, όχι. Ε, βρήκε βάλω... κοροϊδά Έχει, έφυγε Βγάτσι μας ακούει κανένας εδώ στην εκπομπή ναι, ναι, ναι, ναι. ε, το, κάνω... το λαζαρό μας θα μας πάρετε στον άνθρωπο της καλούνα. ηλικίας ε, του ε, ε, Φεύγει, φεύγει ο, ο Τάσος από το Κορδελιό λέει καλυστάρα παιδιά και από το Κορδελιό Πολύ ωραία ε, Για να προλάβω Επειδή είναι κάτι σημαντικό Θέλω να σας πω δύο πραγματάκια ακόμη Από το παρελθόν του Παραδνέ ε, στις 10 Ιανουαρίου του 1963 είχαμε άλλη μια απώλεια τρομακτική για τον Παναθηναϊκό πέθανε ο Γιώργος Φωτινός από νεφρική ανεπάρκεια σε ηλικία μόλις 28 ετών ήταν ένας έξτρεμ, τον έχω προλάβει τον είδα, έπαιξε 4 χρόνια στον Παναθηναϊκό μέχρι το 57 ορφανό παιδί, εξαιρετικός ένας γελαστός άνθρωπος μετά άρχισε αυτή η ιστορία και το 1963 δυστυχώ, μόλις 28 ετών χάθηκε για τον κρίμα. Και το τελευταίο για απόψε είναι ότι στι 11 Ιανουαρίου του 1953 mm. ο Παναθηναϊκός πήρε ένα αθλητικό παιχνίδι με την Παρτιζάν. Η τη Ιουγκοσλαβική. Και χάνουμε ένα μηδέν. Ξέρετε ποιο έβαλε τον κόλλ. Γι' αυτό και μόνο το έβαλα αυτό το στοιχείο. Ήταν ο Στέφαν Μπόμπεκ. Mm. Ο οποίο mm. μετά από καμιά δεκαετία περίπου ήρθε στο Παναθυμιακό και έφτιασε την τεράστια ομάδα. Ο οποίο είναι στην πρώτη πεντάδα παιχτών τη ΗΕ. Γάλλο Και έκανε και ομαδάρο στο Παναθυμιακό το δεκαετία του 1960. Yeah. Ο Αναστάσης λέει κύριε Γιώργο, πείτε και άλλα παιδιά από το Κεντρικό να έρθουν μια φορά στην εκπομπή να τους ακούσουμε και εκείνους. Μα κάνουν εκπομπή τα παιδιά κάθε Δευτέρα, Τρίτη και ή Τετάρτη ή Πέμπτη ή Τετάρτη και Πέμπτη. Δηλαδή έχουν τουλάχιστον τρεις εκπομπές στην εβδομάδα. τις ίδια ώρες. περίπου μπορείς να τους ακούσαι και φιλέ. Ήδη έρχονται καινούργια παιδιά, όλοι και μιλάνε. Εντάξει. Και... Να, Εντάξει, πω μπορούν, κάτι, δεν όλοι. να πω και κάτι: Οι πόρτε εδώ του Ενιέου Φορέα είναι ανοιχτέ για όλου του φίλου μα. Ακούω πολλούς που μα θέλουν κάποια μηνύματα, μπορούμε να έρθουμε. Εδώ ο Γιάννη και η Ελένη κοντεύουν να γίνουν μόνιμοι. Τα ώρα έρχονται τακτικά τα παιδιά και εμεί χαιρόμαστε γι' αυτό. Ανοιχτέ οι πόρτε για όλου του πανεθναικού, όποιοι θέλουν να έρχονται. Εντάξει, η εκπομπή είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι τόσο εύκολο, όχι, εκπομπή, όχι για την εκπομπή, γενικώ για τύπε, να βγουν κάτω. Αυτό είναι απλώ λέει ο φίλο: η εκπομπή Αλλά... είναι ότι όποιο περάσει, όποιο είναι πανεθναικό. Μπορεί να πει και δεν ε, είναι είναι εντάξει, το είναι εδώ να έρθουν να κάτσουν ναι, αλλά εντάξει Πολύ. δεν είναι ότι πιο εύκολο ε, Ο Άκης λέει ρε μαγκές πιο άθλημα κατά τη γνώμη σας θέλει περισσότερη ενίσχυση Εγώ νομίζω το τμήμα του Βόλοι Βόλη... δεν υπάρχει ο δύσκολη ερώτηση από αυτή Δεν υπάρχει γιατί είναι και το Βόλοι είναι και το πόλο είναι και το γυνακείο αν, αν, Βόλη... αν έκανες την ερώτηση ότι έχω αυτό το ποσό Πού θα το βάλω, ε, α, θα βοηθούσε λιγάκι. Τώρα με αυτή την ερώτηση, η οποία είναι σωστή βέβαια, αλλά τι τόσο ρευστή, τι να βρω. 2.000 ευρώ, 5.000 ευρώ στο πινκ-πονγκ, ε, 20.000 ευρώ στο, στο, στο, στη... στο... στο... στο, στο βάλε, στη... 100.000 ευρώ στο βόλε, 1 εκατομμύριο. Πουντό. Ε, που λέω. Πουντό, κάποιοι το έχουν. Και, και το τα βούρια όμω, δεν τα βγάζουν για τον Παναθηναϊκό Μόνο να είναι Παναθναϊκοί, τι να το κάνω, να τα πάρουν το μαζί του. Άσε με. Ο Αλέξης για τα ντοκουμέντα που είπε και καλά τα είπε, αλλά οι γάβροι και το γράφει το ωραία γκέι, ρι γάβροι είναι συνηθισμένοι σε αυτό που είπε, στο να αλλοιώνουν και να διαστρεβλώνουν την ιστορία. Εκτό από την μπάλα. Μπάλα, ρε παιδιά, μπάλε έχουν όλα τα αθλήματα. Ποδόσεω, πεις. Ο Παναθηναϊκός είναι όλα τα άλλα τμήματα όσο και αν η αγάπη μας είναι το ποδόσφαιρο ο Πέτρος με τα ωραία γκρίκλης ο Σκυρόπουλος θα φύγει άμπαλος δεν έβρισκε ομάδα γι' αυτό δέχτηκε τα 200.000 είναι στα υπόψη μπορεί να φύγει μπορεί όχι θα δούμε δεν, δεν ξέρω εγώ πάντως ακίνηση δεν ξέρω εγώ αν είναι έτσι τι μετράω να πει στο δεδομένο είναι ότι σκούζουμε μου και θέλει να φύγει, είναι. και εγώ θέλω να φύγει. Αλλά σαν κίνηση παίχτη ότι ναι, καταλαβαίνω την αξία μου, καταλαβαίνω την κατάσταση και χαμηλώνω, για μένα το ξαναλέω, είναι καλύτερο να φύγει αφήνετε. και ένα παιδί από την Ακαδημία θα ήταν καλύτερο. Αλλά λέμε, είναι θέτοι, τι η ενεργιά, σωστά Μακάρι να μπορούσε να λέει και ο Λέττου τι θέλετε, mm. τι παίρνω, 1,5 χαρτί και κάθομαι. Ωραία, τόσο για να μπορέσετε να αντέξετε να έρθω να προσφέρω. Τρίκε κατσέρε, δεν το κανένα από αυτού. Ο Γιάννη λέει: Αύριο όσοι πάνε στο ματσάκι με τον Άρη στο γυναικείο μπάσκετ, προσοχή. Όχι σύνθημα δεν πρέπει να ακουστεί, ούτε χαρτοπετσέτα δεν πρέπει να πέσει. Γιατί ο Δημαρχούλη και αυτοί που εκτελούν εντολέ, τι εντολέ του μα, την έχουν στημένη. Αυτό είναι πολύ σωστό που λε και θέλει προσοχή γιατί το, το μπάσκετ, το γυναικείο, φέτο φαίνεται ότι πάει για μεγάλα πράγματα. Να χτυπήσουμε ξύλο, να μην ματιάσουμε, πάει πολύ καλά. Α ταμείο στο τέλο. Στο τέλο θα γίνει. Γιατί και να το να βάζουμε βάρο και στι συνειδήσει των παιδιών και στι απαιτήσει των παιδιών για αυτήν την ομάδα και αυτών που το τρέχουν το τμήμα δεν το θεώρω σαν καλή σα σκέψη. Άστο να πάμε ναι, ναι, ναι, όπω ναι, ναι. πάμε να, να είμαστε καλύτεροι από πέρσι, μακάρι και ό,τι βγάλει τράτα. Είμαστε, είμαστε καλύτεροι και ελπίζουμε πολύ. Ο Αναστάση λέει, ο Γιάννη και η Ελλήν γιατί δεν μα μιλάνε καθόλου. Απλά τα παιδιά δεν είναι παρουσιαστέ τη εκπομπή, είναι φίλοι, ακροατέ, ε, από το σπίτι του μα στέλνουν μηνύματα, έρχονται εδώ πότε πότε. Τώρα, Τις καλησπέρα τη λένε βέβαια, σε όλους. Ο Νίκος Απομαρούση για την αποψήλωση μιλούσα πριν και κάτι τελευταίο για τον μπάσκετ. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε νίκη σε Μαδρίτη ή Σέκα για να τερματίσουμε στην πρώτη διάδα και να έχουμε πλεονέκτημα έδρας. Πολύ καλή εκπομή, συνεχίστε. Σε ευχαριστούμε. Έρχεται ε, ο Χρήστος τώρα, τώρα. Ναι, ο Χρήστος θα τα πει αυτά. Ε, η δική μου άποψη είναι ότι αν κάνουμε τις 7 νίκε μέσα εδώ. Και πάρουμε τι δύο γερμανικέ Έξι έχουμε... έχουμε... okay. αγώνες έχουμε. 7 αγώνε. 8 ομάδε είναι. είναι λοιπόν, 7, 7 Και και στο γήπεδο μα είναι απαραίτητε και τι δύο γερμανικέ. Άμα πάρουμε αυτέ, περάσαμε έστω και τέταρτη. Έστω και τέταρτη. Δεν υπάρχει πρόβλημα πλέον. Ελπίζουμε να γίνει. Μακάρι. Να... Μακάρι. μακάρι. Ε, ο Άκη, συγγνώμη ρε παιδιά, 2000 για παράδειγμα που πιστεύετε. Α, 2000 που πιστεύετε. 2000... Με 2.000 στο πινκ πόνκ. Στο πινκ πόνκ βέβαια. Εκεί με ένα πεντακόσάρι κουτί βγάζουν οι άνθρωποι. Ή στην τοξοβολία. Στη... Ε. Εκεί. Ένα πεντακόσάρι παρακαλάνε και δεν το έχουν οι άνθρωποι. Μην το συζητάμε. 2.000 είναι εκεί. Ο για πίλατα, εκεί. Ο μπύλα ε, ε, τα Ιωάννη να μην ξαναγράψει γκρίκλι. Ο αι, ο αι, τα Γιάννη είναι πράσινα Και Μπλου φαπαγέρο στι τρύπε σα. Α, μάλιστα. Ε... Άσους και αυτούς <laughs> το δικό τους ε... <laughs> Μου Περνάνε το δικό, μου τους, ε, ε, ε, το δικό τους κανάλι βλέποντας ένα πρόεδρο ορτινάτζα του Μπόζο Εντάξει βλέπουν μια ολόκληρη μια, μια αμφημισμένη και καλή ομάδα νομού όπως είναι ο, ας πούμε ο Άγιος της Υπήρου. Έχει γίνει μια μαριονέτα στα ε, χέρια του, του ποντικού Μόνο. κάτω, του χοντροποντικού του Αρουρέου και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Να Έκλεισε λέει ο Ντεβιτσέντη λέει και τον κρατήσαν εκεί να κάνει την <_dannoye> <_dannoye> <_dannoye> και χάρηκαν Ο άνθρωπο έχει σκιστεί να έρθει στο Παναθυριακό και δεν τον αφήνει ο άλλο με τίποτα. Θα πα κάτωλοι. Τέρμα. Καθίστε <_dannoye> <_dannoye> <Εί> 뭔가... <_dannoye> βαγγέρο. Φάτε τον παπά. Πώ τον είναι παπά. Χρήστο πώ τον είναι αυτό. Ποιον έχουν πρόεδρο. Ο Τάσο από το Κορδελιώ ξαναέρχεται και λέει <_dannoye> η, η... η... UEFA ΟU... ε... η... δεν μπορεί να επέμβει και να σταματήσει τα σκάνδαλα που κάνει ο Γαύρο στην Ελλάδα. Έχει τέτοιο δικαίωμα. Δεν νομίζω ότι έχει δικαίωμα. Άλλωστε υπάρχει δίπλα εκεί και ο γιο του. Του γραφικού του Σάβα. Δίπλα στο ρε, μα έχουν σαν τρίτο κοσμική. Μην ναι, τρελαίνεστε. Τρίτο κοσμική χώρα είμαστε. Έχω πει ένα πράγμα. Ναι. Βαλκανική λίγκα να τελειώνουμε. Όπω είναι η λίγκα των Βαλτικών χωρών, Βαλκανική λίγκα. Να Ε, μετά δεν θα, δε θα, δε θα μαγειρεύουν οι γύφτη του Βελιγραδίου με του. Εδώ... σαν αυτού εδώ. Δεν υπάρχει άλλο, τέτοιο, τέτοιο. Δεν υπάρχει φαινόμενο άλλο. Αυτό η... είναι άνε, άνευ συναγωνισμού. Μην το ψάχνει. Να έχει τώρα. Από τι 16 ομάδε να έχει τι 10 παραρτήματα. Να καληνυχτήσει Γιώργο. Να καληνυχτήσω βέβαια γιατί πλησιάζει η ώρα να έρθει και ο Χρήστο. Έρχονται τα παιδιά ήδη. Ο Τάκης λέει με γκρίκλη κι αυτό. Ρε παιδιά, ο φοβορή από του Green Web Fans που έχει, που έχει χαθεί γιατί δεν βγαίνει στον αέρα. Αυτά μην με ρώτασε εμένα φίλε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ε, θέλω να βάλουμε τον ύμνο του Παναθνεικού Στελιού, τον πρώτο ύμνο που ζήτησε ο φίλος. Αν έρθει μέχρι να τελειώσει κανένα μήνυμα θα το διαβάσουμε, αλλιώ θα παραλάβει ο Χρήστο την εκπομπή του. Και εγώ για κάθε ενδεχόμενο σα εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, εδώ την άλλη Παρασκευή, την ίδια ώρα, ε, Θεού θέλοντο και Στέλιου καταφθάνοντο στην ώρα του, <laughs> γελάει ο Στέλιο, ε, θα ακούσουμε τον, ύμνο, τον πρώτο ύμνο του Παναθνεικού που το ζήτησε ο φίλο μα. Και απόψε δεν προλάβαμε να σας παίξουμε και μερικά από τα ωραία τραγούδια που είχε ο την άλλη Παρασκευή. Και έχουμε ένα ακόμη εδώ που λέει ο Αναστάσης Σάρας Αλάνη, «Γλέντα τους γαύρους» απόψε. Ε, στέλιο βάλει το τραγουδάκι, αν έρθει κανένα mail θα το πούμε και θα παραδώσουμε στον Χρήστο. Δύσκαιρη, διμερά, διμερά, και σαν γύπεδα, διμερό, τραγίδι, διμερά η μαθα το δει το κι να το Και, για ό, μα και ό,τι σέφησε, τυχερά, και στα me tipo